Θες να πας μπροστά, πήγαινε πίσω και πάρε φόρα. Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη.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 Η λύθιος, αδελφή, το Λοιπόν, καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ακούτε ζωντανά την εκπομπή Παρίας. Σήμερα, 6 Δεκέμβρη του 2024... Ε, έτυχε να είναι και Παρασκευή, άρα είμαστε εδώ στο μικρόφωνο για να κάνουμε μια θεματική εκπομπή για την ημέρα Μιλώντας για το Δεκέμβρη του 2008, για πράγματα που ακολούθησαν και γενικότερα θα έχουμε κάποια πράγματα και να πούμε Εδώ με κόσμο που θα μας βοηθήσει ε, στον αέρα. Καλησπέρα Καλησπέρα και από μένα ε, θα κάνουμε κάποιες Ένημερες ε, από τις πορείες Που βρίσκονται σε εξέλιξη Θα πούμε τι έχει γίνει από το πρωί ε, Τι άλλο θα κάνουμε Θα διαβάσουμε κάποια πράγματα Που μας φάνηκαν έτσι Να έχουν ένα ενδιαφέρον Αυτή τη στιγμή Αν θα μπορούσα να παρατείνω Το μικρόφωνο θα ακούσουμε εδώ Ότι ακούγονται Τα συνθήματα από, από Τη πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ε, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται της εξέλιξη η πορεία, ανεβαίνει την ε, σταδίου για να φτάσει προς το Σύνταγμα. Πιο μετά ελπίζουμε να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την ε, Θεσσαλονίκη που θα μας κάνουν ε, μια ενημέρωση αντίστοιχα για την πορεία εκεί. Σήμερα να πούμε ότι το, μεσημέρι είχαμε την, το πρωί μεσημέρι μάλλον είχαμε τη μαθητική πορεία, η οποία για το μέγεθός της είχε τρομερό παλμό. Ε, μπορείτε να διαβάσετε κιόλας σε, σε διάφορα ειδησιογραφικά, έτσι όπως το Αθηνάικο Media, ε, ότι είχε αρκετό παλμό, όπως είπαμε, ακολουθούταν με κορδόνια από ματατζήτες γενικά, αλλά δεν υπήρξε κάποιο έτσι. Κακό γεγονό. Το θέμα είναι ότι υπήρξαν ανετίες προσαγωγές σε όλη την ατική ε, και όταν λέω την Αττική σε διάφορα σημεία και όχι μόνο στο κέντρο ή κοντά στα μετρό. Το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία και εκεί υπήρχαν μπάτσι κάθε λογής και έτσι τραμπουκίζανε κόσμο που, που καταλαβαίνουν ότι κατεβαίνει στην πορεία. Ε, να πούμε ότι είχαμε και εκτός από τις 23 προσαγωγέ που διαβάζουμε είχαμε και άλλες τόσες που κατευθυνόντουσαν από τα προσφυγικά προς το κέντρο της πόλης και φυσικά έχει γίνει γνωστό διότι μέσω μέσος ήταν και Άνι ο δικηγόρος άρα δεν το αφήσανε έτσι να, να μείνει χωρί να ακουστεί χωρίς να το γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι ε, οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεταβεί στο, στην Πέτρου στο Λοδαπούν. Ε, αυτή είναι έτσι μια μικρή αρχική ενημέρωση. Έτσι αυτές μέρε έχουμε πάρα πολλέ παρεμβάσεις σε σχολεία, πάρα πολλέ παρεμβάσεις σε σχολές. Υπάρχουν αντίστοιχα lockout που κάνουν οι πριτανικές αρχές π.χ. όπως γνωρίζουμε στο Αριστοτέλεο Πανεπιστήμιο, τι σημαίνει lockout, όταν... Οι πριτάνες κλειδώνουν όλες οι σχολές ώστε να μην μπορούν να, να μπει ο κόσμο μέσα, να δημιουργηθούν συνθήκες ε, ώστε να οργανώσουν κάτι οι άνθρωποι. Από εκεί τις κλειδώνουν ώστε να μείνουν έτσι τα ντουβάρια σκέτα. Να πούμε ότι ε, ε, ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς, σε λίγο θα έχουμε και άλλους ε, καλεσμένους που θα μας ε, βοηθήσουνε στη μετάδοση πως είπαμε πριν πάντα στο www.radioreboot.gr εκεί μας ακούτε υπάρχει chat που μπορείτε να μας επικοινωνήσετε διάφορα πράγματα ε, για το τι έγινε ή τι μπορεί να γίνεται στην πόλη σας αυτή τη στιγμή εμείς εδώ έχουμε έρθει να παίξουμε και μουσική η μουσική που έχουμε επιλέξει είναι κατά κύριο λόγο punk γιατί όλοι αυτή οι η... Ε, όλη η εξέγερση του Δεκέμβρη καλλιεργήθηκε με πολλά χρόνια ακούσματων ε, της πανκ μουσικής, μια πανκ μουσική που πάντα ήταν εξαιρετικά άτεχνη ήταν μια μουσική που μπορούσαν τα παιδιά που πούνε μπήρες στην πλατεία να παράξουν μουσική και με ένα πολιτικό κοινωνικό μήνυμα, έτσι και Κυρίω όπως είπαμε θα παίξουμε πάνκ. Και πώς θα ξεκινήσουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα σχόλιο για το πρώτο και το κύριο γεγονός. Το οποίο είναι, γυρίζουμε πίσω πριν από 16 χρόνια. Και φυσικά μιλάμε για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γορόπουλου από τον Εμπάτσο, από τον Κορκονέα. Να αναφέρουμε ότι θα γίνει και μία... Αργότερα στην εκπομπή θα γίνει μία αναδρομή, ας πούμε, των γεγονότων και πώς εξελίχθηκε, ας πούμε, η εξέγερση τις πρώτες μέρες. Ναι, θα μιλήσουμε για τις πρώτες μέρες. Και το μόνο που θέλαμε να πούμε έτσι σαν εισαγωγικό ήταν το, όλο το σημειολογικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι... Ε, γιατί πολύ πάντα ψάχνανε, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν τρομερές διαφωνίες αν ήταν η αφορμή για την εξέγερση ή η αιτία, η η αιτία εάν ο κόσμος ε, είχε μαζέψει πολύ οργή ή αν όλοι αυτοί οι νεολαίοι είχαν εμείς και οργή μέσα τους και ξέσπασε τότε ε, την απάντηση δεν ξέρω αν θα τη δώσουμε εμείς πάντως ε, νομίζω ότι λειτουργήσε και με τους δύο τρόπους δηλαδή και Υπήρχε έτσι μια οργάνωση ε, ανθρώπων οι ε, οποίοι ε, μετά από 30 τύπου χρόνια κοινωνικών αγώνων από τότε, ουσιαστικά μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε κόσμος που σε έναν ε, αντιξουσιαστικό χώρο ε, άρχιζε και ζήμωνε. Υπήρχαν πάντα κουβέντες για το τι και πώς. Είχαμε μέχρι τότε φυσικά αρκετέ δολοφονίε, με μία από τι πιο γνωστέ τουλάχιστον, του Μιχάλη Καλτεζά το 85. Άρα υπήρξε και το απαραίτητο ανακλαστικό ας πούμε. Να ναι, όλε αυτέ. Συμβούν όλα αυτά. Οι γενιές γαλουγί... γαλουχήθηκαν βλέποντας ή ακούγοντα ή διαβάζοντα πράγματα για το 85 για τη του 85 αφού ο Μπάτσος τότε με σκότωσε τον Μιχάλη Καλτεζένα αντίστοιχα 15 χρονών παιδί που πέτα, πέταγε πέτρα σε μια κλούβα και ο Μπάτσος τον πυροβόλησε σε ευθεία βολή στο κεφάλι και πάμε τώρα στο 2008 που σε μια περιπολία ε, ίσως να έχει ενδιαφέρον να το πούμε από εδώ Σάββατο 6 Δεκέμβρη, οι ειδικοί φρουροί περιπολούσαν σε κεντρικό δρόμο των Εξαρχείων όταν δέχτηκαν λεκτικού διαπληκτισμού από κόσμο που βρισκόταν στην περιοχή. Αμέσω μετά παρκάρουν το περιπολικό και πλησιάζουν μια παρέα που βρίσκονταν στη Τζαβέλλα και Μεσολογίου, και, το... και ο μπάτσο ε, Κορκονέα έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε εμψυχρό ένα παιδί 15 χρονών, τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Μεταφέρθηκε αμέσω νεκρό στον Ευαγγελισμό. Ε, αυτή ήταν η αρχή και θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τη σημειολογία, να μιλήσουμε για το γεγονός ότι ήταν ένα παιδί, έμεινε για πάντα ε, παιδί ουσιαστικά, 15 χρονών και το τι πρεσβεύει ένα παιδί, πρεσβεύει το μέλλον, έτσι την ελπίδα, ειδικά ένα παιδί που έτσι έχει την περιέργεια και είχε αρχίσει και Είχε μια περίεργεια στα πολιτικά ζητήματα. Δεν γούσταρε έτσι κατά κύριο λόγο το, τη μαζική διασκέδαση. Ήθελε τα Σάββατο το βράδυ να το περάσει στα εξάρχεια. Και είναι αρκετά σημαντικό χωρίς να πλατιάσουμε. Ε, γι' αυτό το λόγο μίλησε και στις ε, ας πούμε πολλών παιδιών που μέχρι τότε ας πούμε, δεν, ε, δεν, ε, δεν υπήρχε πολιτική ας πούμε, διαμορφωμένη συνείδηση. Ε, ε, οπότε αυτό μίλησε μέσα τους γιατί κατά κάποιο τρόπο συμβολικά και ασυνείδητα ε, πέρα από το τραγικό γεγονός ε, ένα παιδί συμβολίζει τον ανθρωπισμό την, την εξερεύνηση ε, την αταξία ε, οπότε μια μορφή εξουσίας ήρθε να βάλει τέλος σε μια τέτοια ζωή. Μια βρωμερή έτσι, δομή εξουσίας. Μίλαμε για ένα μπάτσο σε ένα εξαιρετικά διεφθαρμένο ε, καθεστώς πολιτικό, μια κυβέρνηση, ένα κράτος, εξαιρετικά βρώμικο. Όχι ότι σε κάποιο άλλο κράτος που θεωρείται ε, πιο cool ή wow, καθαρό θα είχε μια διαφορά. Αλλά να πούμε εδώ ε, ότι ο Κορκονέας ήταν το μακρύ χέρι... Του ίδιου του κράτου, ίδια κυβέρνηση και σημειολογικά ήταν ε, το πραγματικά το φως ε, θέλει να. Ε, το σκοτάδι, μάλλον θέλει να σκοτώσει το φως. Μετά από αυτόν τον τραγικό θάνατο του, του, του Αλέξανδρου ε, μπροστά στα μάτια των ίδιων των φίλων, φίλων του, οι μετά από τόσα χρόνια ακόμα εστοχοποιούνται. Καταδιώκονται. Στο... Ναι. Να πούμε εδώ από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μα στον Νίκο το Ρωμανό αλλά και στον αργύριο από το ε. ε. Να πούμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι για ένα αποτύπωμα σε μια πλαστική σακούλα μέσα από ένα διαμέρισμα που έσκασε μια βόμβα μεγάλη ισχύω, Δηλαδή βλέπουμε με ποιο τρόπο στοχοποιεί ακόμα το κράτος και οι μηχανισμοί του ε, ανθρώπους που αγωνίζονται μετά από τόσα δεινά που έχουν περάσει. Και να πούμε πόσο σημαντικό είναι ε, το να είμαστε δίπλα σε αυτούς ανθρώπους, πολιτικά, ηθικά. Ε, έχει απίστευτα μεγάλη σημασία γιατί βλέπουμε ότι ε, αυτή τη στιγμή υπήρχε η κυβέρνηση, το κράτος δεν έχει να πει κάτι για τα κέρια ζητήματα της κοινωνίας, τα οποία είναι πολύ απλά, είναι η ακρίβεια, είναι πράγματα που αυσχολούν το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων ε, για τις ελευθερίες του, ε, για τα εργασιακά του δικαιώματα, για τις σπουδέ, Βλέπουμε πώς πηγαίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις του ε, και πώς προχωράνε σε παιδεία και υγεία. Και δεν έχει να εξαγγείλει κάτι προφανώς. Τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να μιλήσουμε πάλι για ασφάλεια. Η ασφάλεια που σας μιλάει από τα δελτία των ειδήσεων. Η ασφάλεια που σας μιλάει ε, κατευθείαν ε, με το φόβο. Ότι παντού υπάρχει κλιματικότητα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί. Και ε, δεν ξέρω και εγώ τι. Και βλέπουμε ανθρώπους να προφυλακίζονται. χωρί ουσιαστικά έτσι, κανένα απτο στοιχείο έχουμε δει άπειρες τέτοιες κατασκευασμένες υποθέσεις από την υπόθεση μαρφίν που ξεκίνησε από ένα ασφαλίτικης επνευσης χαρτάκι ότι ξέρω ότι αυτός εκεί είναι αναρχικός και σταθμεύει το μηχανάκι του εδώ και έχουμε δει άλλες πόσες έτσι, κατασκευές υποθέσεων και λέμε ότι το σημαντικό είναι να στηρίζουμε και να είμαστε δίπλα σε αυτό. Αφού είπαμε το, αυτό που θέλαμε το πρώτο, το σημειολογικό, δηλαδή ένας μπάτσο σκοτώνει ένα παιδί, το οποίο σε όλου κάπως ε, αντυχεί, αντύχησε και τότε και τα αποτελέσματα ήταν έτσι εκρηκτικά θα λέγαμε και ήταν εκρηκτικά και δημιούργησαν μια τάση στα πράγματα, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, αλλά μετά το Δεκέμβρη το 8 ή βασικά από το Δεκέμβρη το 8 και μετά ξεκινήσανε πορείες και συγκεντρώσεις σε μέρη που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στον ελλαδικό χώρο. Ε, λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο... Για πάμε ε, να ακούσουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων και για να καταλάβουμε πώς προσπάθησαν να καλύψουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στον κόσμο και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με μουσική Κυρίες και κύριοι διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε επεισόδια αυτή τη στιγμή στα εξάρχεια Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Φιλιππάκης νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε Γιώργο Μπορεί να μας πεις τι συμβαίνει δεν έχουμε ακόμα στη γραμμή τον Γιώργο Φιλιπάκη Να σας πω εγώ ότι είχαμε επεισόδια λοιπόν, πριν από λίγη ώρα στα Εξάρχεια, στην Οδό Τζαβέλα και μεσολογίου. Γιώργο, σε ακούμε. Νάντια, ελεξίως το τηλέφωνο, λοιπόν. Ακούμε. Στη συμβολή της, του πεζόδρομου της μεσολογίου με την Οδό Τζαβέλα, διερχόμενο περιπολικό του τμήματος Εξαρχείων, Έπεσε πάνω σε ομάδα αντιεξουσιαστών Μόλις οι αντιεξουσιαστέ αντιλήφθηκαν το περιπολικό Επιχείρησαν σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίε, Επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία ακόμα δεν υπάρχει Επιχείρησαν να επιτεθούν Και κάποιες πληροφορίε θέλουν να κάνουν χρήση μολότος Εναντίον των αστυνομικών. Η αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό και ένας από τους δύο έχει πυροβολήσει προς την ομάδα των νεαρών. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός σοβαρά. Έχει μεταφερθεί πριν από λίγη ώρα, έφυγε από το σημείο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο ε, Ευαγγελισμός για να του παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες. Να δει πόσα άτομα είναι... μιλάμε. Για πόσα άτομα Δεν... μιλάμε. Ε, οι πληροφορίε είναι συγκεκριμένες. Ήταν μια ομάδα η οποία εντόπισε διερχόμενο περιπολικό του τμήματος εξαρχιών. Ε, το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εσπέψει στο σημείο. Από την άλλη πλευρά βέβαια και οι αντιεξουσιαστέ απευτείνουν κάλεσμα προς όλους τους ε, συντρόφους τους να μεταβούν στο σημείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επεισόδιο αυτό θα λήξει εδώ. Νάντια, Αν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε εδώ λοιπόν για οτιδήποτε νεότερο κυρίες και κύριοι. Θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας. Κάπως έτσι συνεχίζουμε, έχουμε μείνει σε εκείνο το μοίρεο βράδυ που ξεκίνησαν όλα ε, μετά η ε, φλόγα αυτή έτσι, ε, που δεν έχει σβήσει ακόμα και δεν έχει σβήσει ακόμα και δεν το λέμε ούτε ποιητικά ούτε με κάποια άλλη διάσταση γιατί οι συντροφικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν από τότε δομές που σιγά σιγά πήρανε σώμα και χρώμα ε, υπάρχουν ακόμα υπήρξε ολόκληρε γενιές που γαλουχήθηκαν με αυτές τις σκέψεις ότι τίποτα δεν είναι έτσι, ε, έτσι όπως το λένε ότι υπάρχει και άλλη ανάγνωση στα πράγματα ε, και αυτό το λέω γιατί από την επόμενη μέρα τα mass media από τις 7 Δεκέμβρη εκτός από τα πρώτα ψέυδι που προσπαθούσαν να ανασκευάσουν το ότι τους επιτέθηκαν, πήγαν να τους σκοτώσουν αντιοξιαστές και ήταν μια παρέα ουσιαστικά 15 χρονών παιδιών ε, και ένας άνθρωπος ε, ε, πυροβόλησε προς αυτά όχι άνθρωπος, υπάνθρωπος ο οποίος μετά την υπερεσπιστική του γραμμή ανέλαβε ο Κούγιας ο οποίος ε, έλεγε διάφορα φεδρά ε, πήρε και αυτός ένα ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι ε, να πούμε ότι από εκείνη την ημέρα ε, τα mass media παίξανε διάφορα πράγματα. Τι έκανε το παιδί των βορείων προαστίων στα εξάρχια ε, Γενικότερα ο λαϊκισμός ε, ήταν κάτι το οποίο αντιμετώπισε πολλοί κόσμοι ο οποίος κατέβαινε στον δρόμο τις μέρες. Το οποίο το άκουγε από στο χώρο του, στην οικογένειά του π.χ. Ότι εντάξει τι κάναν το βράδυ αυτοί στα εξάρχεια και... Ε, όλα αυτά, φυσικά, ήταν, δεν μίλαγανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν άποψη. Είναι άνθρωποι χωρίς καμία ζύμωση ή χωρίς κανένα φίλτρο στα πράγματα, που ουσιαστικά λένε το τι λέει το καθεστώς. Το καθεστώς είχε δώσει γραμμή ότι έπρεπε να δείξουμε ότι αυτοί ήταν εγκληματίες και φοβήθηκε για τη ζωή του άλλος και πυροβόλησε. Φυσικά, εντάξει, σκοτώθηκε ένα παιδί... Ε, αλλά Ναι μεν αλλά Εκείνο το αλλά ας πούμε ε, Μπόρεσε και δημιούργησε δύο ε, Όψεις ε, στο νόμισμα ε, Αυτοί που εναντιώθηκαν ε, Και αυτοί που ε, Φρόντισαν να Συμφωνήσουν Αλλά με το αλλά Της πολιτικής ε, σκοπιμότητας Και έτσι, μιας επιφανειακής ε, ε, άποψης, ας πούμε. Ναι. Και γενικότερα από εκείνο το βράδυ και μετά... ξεκινήσαν να καταλαμβάνουν τις σχολές στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρξαν άπειρες συγκρούσεις. Μπορούμε να, να διαβάσουμε άπειρα ιστορικά. Έχουν γραφτεί μπροσούρε βιβλία. Μπορείτε να βρείτε κι εσείς άπειρα. Το θέμα δεν είναι μόνο να κάτσουμε να διαβάσουμε εδώ πράγματα. Ε, γι' αυτά... Να πούμε ότι ο κόσμος που κατέβηκε τελικά στο δρόμο ήταν ε, έτσι χιλιάδες από το πρώτο βράδυ που υπήρξαν καταδρομικές επιθέσεις όλο το κέντρο της Αθήνας. Ε, από τις ε, σχολές, ε, το, τη νομική, την ΑΣΟΕ και το Πολυτεχνείο φυσικά στα εξάρχια το οποίο καταλήφθηκαν από κόσμο και άρχισαν να γίνονται συνελεύσει ή να ξεκινάνε συγκρούσεις ε, και όλα αυτά δημιούργησαν έτσι ένα πολύ δυναμήθησαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην Αθήνα. Θυμάμαι να παίζουν τα πρωτοσέλιδα των ευρωπαϊκών εφημερίδων που γράφανε χάος, ανεξέλεγκτη κατάσταση, αναρχία στην Ελλάδα. Και φυσικά ξαναλέμε ότι όλο αυτό δεν έγινε έτσι ξαφνικά. Όλο αυτό έγινε γιατί υπήρξαν διαδικασίες ετών επί ετών, 30 ετών συγκεκριμένα περίπου, που φτάσανε στο σημείο ένα τέτοιο γεγονός να... Ε, να γίνει έτσι να σκάσει τελικά αυτό να γίνει το μπαμ, να σκάσει βόμβα και συνεχίζοντας θέλαμε να ακούσετε και κάποια έτσι ένα, ένα σποτάκι από διάφορα αιχητικά που είχαν παίξει τότε θα συνεχίσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε πολύ λίγο σε πολύ λίγο μάλλον μια ζώνη. αυτή τη στιγμή όπως είπε και εσύ, το δέντρο καίγεται. Αυτή τη στιγμή δεν ζούμε κουκουλοφόρους στα εξάρκεια. και από εκεί, και στρα, όταν το ποτάμι αρχίσει και φεύγει, υπάρχει κοπέλα, χτε συνάδελφος, 25 χρονών, που άκουγε παιδάκι, παιδάκι, φίλη της, 20 χρονών, να λέει, «Πάμε τώρα όλα να τα κάψουμε». επιτά έψαξα και βρήκα και τον άνθρωπο που ο Αλέξης του πέθανε στα χέρια. Μου περιέγραψε τη σχυλή και ομολογώ πω πραγματικά ήταν φρικτή. Μου είπε, λοιπόν, ότι μετά από ένα τέταρτο αφού του έφαγε τη σφαίρα είχε παγώσει στα χέρια μου. Τι σκέφτεσαι... Αυτό που συμβαίνει για κάποιους είναι ένα σποτάκι από την πρεμιέρα που μπορεί να ονειρεύονταν ότι θα συμβεί κάποτε. Μπορείσες να ακούσεις το, το θυμό του κόσμου και την οργή του, δηλαδή. Νομίζω ότι φαινόταν, Ακουγότανε στα βήματα, είναι πολύ εντυπωσιακό πολλά, αλλά βλέπει στα μάτια όλων ό, ότι την αποφασιστικότητα του ότι αν χρειαστεί δεν θα κυνηθούμε απόψε. Ότι αν χρειαστεί δεν θα πάμε στι τολέ μα ή στι δουλειέ μα την επόμενη και τι επόμενε μέρε. Και για πρώτη φορά είμαι ότι ήμασταν όλοι λαμένοι. στρέφουμε και έχουμε στον αέρα ε, έτσι, ένα φίλο σύντροφο από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε και σύντροφε. Ε, ε, είμαι πες. στον δρόμο τώρα. Ε, η φετινή Δεκέμβρη γενικά για Θεσσαλονίκη ήταν κάπως ε, πρωτόγνωρη κυρίως από την αστυνομοκρατία που πήρχε από αρκετά νωρίς στο, στο κέντρο και γύρω από το τότε, ε, είχαμε και το φαινόμενο το πλέον, εφόσον έχουμε μετρό. Κλείσανε από τι 11 το πρωί και ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Δεν ξέρω πότε θα ανοίξουν. Ε, δύο σταθμοί του μετρό, με ο το σταθμό με πανεπιστήμιο, συγγνώμη, και ο σταθμό ε, στην Τριβάνη. Ο ένα είναι στα πανεπιστήμια στο Απαιδείο και ο άλλο είναι ο πιο κοντινό στην Καμάρα, ε, που ήταν και το κάλυψμα τη πορεία 6 η ώρα. Παρ' όλα αυτά, α, να πω επίση ότι είχαμε μια τρομερή στρομοκρατία με. Δημιουργίε από τις 4, και μετά, τις 4 και μετά, έξω από, από χώρου, δηλαδή που κλείνουν δρόμου, ας πούμε, όλους τους δρόμους για να πάσεις ρωτώντα ωριακά ε, για να πάσεις στην καμάρα συνόματοις από πάνω Εκεί έγιναν κάποιες προσαγωγέ, δεν έχουν κάποια νεότερα, λογικά δεν ήταν κάτι δεν είναι αυτά που λέμε πολιτικέ προσαγωγέ αυτή την, την έννοια που μας έχουν φυντέψει αν υπάρχει αυτό το πράδειο προλητική προσαγωγή, προλητική προσαγωγή δεν έχει μαγειρεστεί κάτι για σύλληψη, δεν έχει γίνει κάτι πιο μαζικό, α και ε, Περιμένουμε να μάθουμε κιόλα. Παρ' όλα αυτά, συγκεντρώθηκαν περίπου, δεν ξέρω, τα νούμερα που ακούω είναι κοντά στι 4.000, 5.000 50 κόσμου ε, και πορεύτηκαν στου δρόμου Σαν το οποίο είναι ένα πολύ καλό νούμερο, αν από την άποψή μου. Δεδομένε των ογκρατεία που υπήρχε από πάρα πολύ νωρί. Εντάξει, κλασικά πολύ, είναι πολύ στην πορεία. Τώρα πορευόμαστε ακόμα. Εντάξει, την άρεση Έχουμε κατέ, κατέβει κατά την Εθνικής Αμήνης, πήραμε τη μισή, γυρίσαμε από Πενιζέλου και γυρνάμε προς την Καμάνα από την Εθνικής Αμήνης, από Εγνατία συγγνώμη. Ε, αυτό έχει πολύ παλμό, ε, φωνάζοντας δηλαδή, την συνθήματα, την κρατικά, και εννοείται της συνθήματα στον Νίκο και σε άλλα έπισης, τα hey. ε, Το, ξέρω, τώρα, το είναι κλειστό, έχει κάνει lockout, <Σ nei> άκουσα, sorry. Hey, για το απηθή θέλω να ρωτήσω για το Αριστοτέλειο. Είναι με log out, το fill out ή είναι απλά κλειστό. Ναι, είναι log out από χθες. Από τις 6 ώρα το απόγευμα, είχαν στείλει email ότι κάποιες σχολές ήταν κλειστές. Για το Πολυτεχνείο ξέρω σίγουρα. Για άλλες σχολές δεν ξέρω. Λογικά κάτι ατύστηκο θα συνεχίσει. Δηλαδή σήμερα η μέρα ήταν σαν να μην υπήρχε το απηθή. Ε, από νωρί πάλι είσαι παραταγμένε εκεί οι κλουβε από το κέντρο προ το Απιθύτα στην Αμήνη. Το κλασικό που κάνουν δηλαδή εδώ και χρόνια. Ε, αυτό για το Απιθύτα τώρα δεν ξέρω. Α, να πω ότι επίση έχω μετρήσει σίγουρα τρία drone. Δεν ξέρω αν είναι όλα μπατσικά ή αν έχει κι άλλα. Αν κάποιο σου ανέβασε έτσι να βγάλει την πορεία. Αλλά έχω μετρήσει σίγουρα τρία drone και μάλιστα συνέβη και ένα αρκετά περίεργο. Ε, τώρα που μέσα να είναι από χαμηλά επειδή τα αεροπλάνα πετάνε αρκετά χαμηλά πάνω παραλία για να προσγιωθούν Ωριακά ε, ασύλυμα ήταν περισσότερα από να το αεροπλάνο γιατί κάπως στο λόγο από κάτω βλέπουμε ταινία Και άλλος πάντων ε, Αυτά, δεν έχω άλλο να σας πω Προχωράμε Σε λίγο θα καταλήξουμε στην Καμάρα μέσα στην Αγία σοφία, Η κορυφή της πορείας Και αυτά ε, τελευταία ερώτηση. Έχουν ναι, ναι. κορδόνια γύρω-γύρω οι ματατζίδε ή είναι σε απόσταση. Ε, ναι, στο μεγαλύτερο μέρο τη πορεία ναι, έχει δεξιά-αριστερά. Ε, σε κάποια σημεία δεν έχει. Να πω επίση ότι μετά την, τσιμισκή, μετά την Αριστοτέλους με τσιμιστή, ε, τα αριστερά μπλοκ για κάποιο λόγο, όχι όλα, και όλα κάποιο λόγο, άφησαν τεράστια απόσταση. Από το προ τα προπορεύονται κάπω να αντιεξοριστικά, αν το πω έτσι, μπλοκ για να βάζουμε και τα μπέλε. Ε, και μετά από την αριστερά τη Μισκή άφησα μεγάλη απόσταση τα πλοκτόνια τη συλλογικότητα των κομμάτων και αυτά και των φοιτητών συλλόγων, των σωματείων, των κέντρων και όλα. Εμεί εδώ το μπροστά τώρα έχει πάτσο αριστερά μόνο από ό,τι βλέπω. Εντάξει, είναι και μεγάλο όγκο. Θεωρώ ότι δεν περιμένει η αστυνομία να έχει τόσο, τόσο, τόσο κόσμο. Γιατί, α πούμε, χαρακτηρίζω παράδειγμα τη Μισκή στο μεγαλύτερο μέρο τη Μισκή, που είναι κατεξοχήν επορικό, ξέρει, δρόμο τη. Τεσσαλονίκης και... και το προστατεύουν η Λησαλέα, πούμε, ε, το μεγάλο μέρος της πορείας δεν είχε αριστερά και τυσία, Αν έχει το μεγαλύτερο ένα κομμάτι, α το πούμε έτσι καλύτερα για την ταξιτρία, αλλά για τη Μεζούρα. Ναι, αλλά, ναι αυτό. Οκ. Okay. Ε, λοιπόν. Ε... Ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ε... Να καλά. Να πω επίσης ότι το 1431 είχε αναπτώσει και εδώ ε, στη αυτό και καλή συνέχεια στην επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, καλή δύναμη και τα λέμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτή ήτανε μία ενημέρωση που καταφέραμε να έχουμε από Θεσσαλονίκη. Από ό,τι είπε και ο σύντροφος, ακούτε και για όποιον θέλει live το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα και το 1431AM στη Θεσσαλονίκη συντροφικό ραδιόφωνο ε, κάνει τη δουλειά της αντιπληροφόρηση και αυτό εμείς θα συνεχίσουμε με λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για πάμε Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο studio του Radio Reboot, Παρίας. Έχουμε πει κάποια πράγματα μέχρι τώρα. Έχουμε βγάλει μια, ε, ένα τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε τώρα και στα, στην ενημέρωση της Αθήνας. Λοιπόν, να πούμε ότι νομίζω όλη τη διάρκεια της ημέρας ε, είναι κλειστό το μέτρο στο πανεπιστήμιο. Αλλά από ότι διαβάζω τώρα και στο μοναστήριάκι... Ε, ε, να πούμε δύο πράγματα, να πούμε το Πανί που προπορεύεται η πορεία γράφει «Εξεγέρσεις του χθες, φωτίζουν τους αγώνες του σήμερα». Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Κυριάκος Ξημητή, Ξημητήρης, «Πάντα παρόντες αγώνες για την κοινωνική επανάσταση». Ο αριθμός των ανθρώπων έτσι από τα καθιστοτικά λένε ότι είναι πάνω από 10.000, Τώρα αυτό μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει, αν λένε τα καθιστωτικά 10.000 έχει πολύ περισσότερο ε, κόσμο. Να πούμε ότι όταν η κεφαλή της πορείας έφτανε στο Σύνταγμα, ε, το μεγαλύτερο μέρος ε, της ε, σταδίου μέχρι τα χαφτή ήταν γεμάτο. Άρα μιλάμε για, πάρα πολύ μεγάλο, ε, ε, για πλήθος κόσμου, ε, μεγαλύτερο των 10.000. Ε, στις 64 έω τώρα είναι οι προσαγωγές στην Αθήνα και έχουν γίνει και τρεις συλλήψεις. Ε, δεν μπορούμε να δούμε για ποιο λόγο έχουν γίνει. Ε, πριν από μερικά λεπτά έφτασε και στο, στην κεφα, η κεφαλή της πορείας και φτάσει στην πάνω πλευρά του συντάγματος. Αυτά είναι τα εωστόρα πράγματα που διαβάζουμε, βλέπουμε και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και συνεχίζοντας να πούμε πάλι δύο πράγματα όχι μόνο για, το, για αυτά που λέμε για το χθες αλλά για, αν θυμάστε πέρυσι τέτοια περίοδο είχαμε κάνει μια θεματική και είχαμε προσπαθήσει εδώ στην εκπομπή να καλέσουμε διαφορετικούς ανθρώπους δηλαδή θέλαμε να έχουμε ένα μαθητή, έναν φοιτητή, έναν άνθρωπο εργαζόμενο και είχαμε καταφέρει να κάνουμε μια θεματική για να δούμε την οπτική και να θυμηθούν οι ίδιοι οι άνθρωποι το τι ζήσανε εκείνες τις, τις ημέρες. Ε, εμείς που βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας ακόμα ακούμε απ' έξω συνθήματα. Να το πούμε αυτό, να το σημειώσουμε. Ε, τι άλλο. Να πούμε ότι ναι, ακούσαμε κλασικά... Ε, Ξεκινήσαμε να ακούμε μουσικές του τότε. Ε, ακούσαμε back-to-back -back χάσμα, εικόνες τρέλας και τα παράσιμα του παραδείσου σε ένα ε, ρεμίξ από χάσμα. Ε, γιατί από ε, γενιά του χαός επιλέξαμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Επιλέξαμε να ακούσουμε τα δύο κομμάτια που θα ακούσετε στη συνέχεια. Το ένα λέγεται κοινωνικά υποπροϊόντα και είναι ξεκάθαρο. Αυτό που λέει. Μιλάμε για νεολαίες οι οποίες πέταγαν φωτιές τότε και προσπάθησαν να τις καπελώσουν και να τις αγκαλιάσουν διάφοροι πολιτικάντιδες αριστεροί έτσι, που πάντα θέλαν έτσι, ένα κομμάτι τη νεολαίας το οποίο αντιστέκεται, το οποίο προχωρά, δεν κολλάει, δεν γουστάρει το τώρα, το κατεστημένο, το πώς είναι τα πράγματα. Για κάποιους που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα έτσι, για κάποιους που δεν θέλουν να ζήσουν με σκημένο το κεφάλι. Ε, για άλλους αυτούς ε, οι απαντήσεις ε, δόθηκαν στο δρόμο και οι απαντήσεις και στους ε, αριστερομπαμπάδες ή και σε όλους τους άλλους μπαμπάδες εισαγωγικά προσπάθησαν να καπελώσουν, ε, δεν τα καταφέρανε και αυτό το είδαμε έτσι στη, στα επόμενα χρόνια. Που γιγαντώθηκαν ε, κινήματα για πολλά πράγματα. Ε, οι συντροφικέ σχέσει δημιούργησαν ε, άλλε καταστάσει ε, στι γειτονιέ και στο κέντρο τη Αθήνα και δημιουργεί καταλήψει. Ε, βέβαια, αν θέλουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα στην ανάλυση μα, είναι πάρα πολλά αυτά γιατί υπήρξε η κρίση μετά οικονομική. Υπήρχε, υπήρξε ο πόλεμο, ξεκίνησε ο πόλεμο, είχαμε τι μεταναστευτικέ ροέ και γενικότερα όλα αυτά πάντα με την γλώσσα του, της κυριαρχίας των κυρίαρχων ε, πάντα ήταν σε αντίθετο ρεύμα από ότι σκέφτεται ένας άνθρωπος που δρα με βάση την ατομική και τη συλλογική ελευθερία των ανθρώπων και δεν θα υπήρχαν τόσα αναχώματα αν δεν, υπήρξε, αν δεν υπήρχε αυτή η γενιά αναχώματα στο φασισμό, της χρήση αυγής που έβγαινε και έσφαζε κόσμο να πούμε ότι από τότε... Ε, έχουν χαθεί και άλλα πολλά παιδιά από όπλα μπάτσων. Ε, χαθεί, έχουμε κλείσει δύο χρόνια από τη δολοφονία ε, του... Ε, Δεν φεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του ε, από πυροπολισμούς του Ρωμά. Ε, να πούμε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι σε κρατητήρια... Έχουν γίνει πάρα πολλά. Γενικότερα, το μακρύ χέρι του κρα... το κράτος δολοφονεί με όλου του τρόπου ε, και σε όλες τις συνθήκες και όλα αυτά λένε ότι είναι για την ασφαλεία μας. Ακόμα και μετά τη δολοφονία του Αλέξη, ε, υπήρχαν πολλοί α πούμε, μπάτσι ε, και φυσικά μετά την κηδεία του κιόλα ε, ε, πυροβολούσαν στον αέρα και. Προσπαθούσαν να, να υποστηρίξουν ας πούμε, τον συνάδελφό τους και έλεγαν πόσο ε, δίκιο είχε που το έκανε και υπερεσπίστηκε τον εαυτό του. από ε, ένα άοπλο, άοπλο παιδί ναι. να σημειωθεί αυτό. Και αν θα μπορούσαν να το, θα το ξανακάνανε. Ε, λοιπόν, ε, επιστρέφουμε, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο... Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Συνεχίζει εκπομπή Παρίας. Κάνουμε μια θεματική για το Δεκέμβρη του 8 ε, με τις προεκτάσεις της αντίστοιχε που έχει. Καλησπέρα και στον παρατρόλ που ήρθε. Καλησπέρα. Πολύ ωραία. Ε, δυνάμωσε κι άλλο το team. Μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να κάνουμε την θεματική μας. Να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια νέα... Ε, η πορεία έχει κατευθυνθεί στα εξάρχεια. Και έχει φτάσει στο σημείο της δολοφονίας, τώρα δηλαδή, ε, να πούμε για τι εικόνε των Χριστουγέννων. Να πούμε ότι 16 χρόνια μετά κάθε Χριστούγεννα το δέντρο της πλατής Δάγματος φρουρείται σε κάθε πορεία, σε κάθε συγκέντρωση από τους ματατζίδες. Ε, το δέντρο του Αβραμόπουλου που κάηκε, έγινε έτσι, η καλύτερη καρποστάλ που μπορούσες να έχεις από το κέντρο της Αθήνας εκείνη την, την περίοδο, έγινε και αφισάρα από την καταλήψη της ΑΣΟΕ, να τα λέμε και αυτά. Αυτά καλύτερα installation, ας πούμε. Ε, ναι, ε, πραγματικά. Ε, και και αυτά που είχε κρεμασμένα πάνω ήταν βετά. Τα... Για κάτσε να σου φτιάξω. Ναι. Εντάξει τώρα. Ε, σίγουρα, ναι. Mm -hmm. ε, Πάρ' το λίγο πιο κοντά. Ωραία. Ε, είχανε κρεμάς σκουπίδια? Και κάτι κεφαλές ήταν, κάτι σκουπίδια διάφορα. Okay. Αυτό ήταν ναι. το δώρο για τους φρουρούς του υπέρουχου δέντρου. Ναι. Ε, και σήμερα ε, οι εικόνες που έχουν φτάσει και τα σχόλια είναι ότι ε, φρουρούταν με δημιρίες το δέντρο, μην και κάψουνε το δέντρο αυτοί οι, οι περιεργητήποι, να πούμε από την άλλη πλευρά ότι 16 χρόνια τώρα το έχουν καταφέρει, έχουν περάσει αυτή την ημέρα τουλάχιστον τα καθιστοτικά, τα μίντια και ο κόσμος που δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας, ότι είναι μια μέρα καταστροφής, τα κλείνουμε όλα στι 6 ώρα γιατί θα περάσουν οι κακοί, έτσι. Βέβαια οι κακοί αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει πάνω πλη, στα 6.000 ε, ε, μπάτσι όλων των ειδών και έχουν κάνει, όπως είπαμε, άπειρες προσαγωγές, έχουν μιλήσει ιδέα σε κόσμο, άσχημα, έχουν βαρέσει κόσμο, έτσι και την Ανή η οποία είναι και αυτή μαζί με σε πολλούς στο, στο άλλο στην Πέτρου Ράλη. Και τώρα δεν ξέρω αν θα δούμε το ίδιο παιχνιδάκι στα εξάρχια. Τα εξάρχια που είναι αστινομοκρατούμενα τα τελευταία χρόνια λόγω του εργοταξίου του μετρό. Μην μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να πούμε τι γίνεται εκεί. Οι κάτοικοι κέρδισαν ένα από τα πολλά δικαστήρια και απομακρύνουν σιγά σιγά τι λαμαρίνες από τις πόρτες των σπιτιών του. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως, μιλάμε για τα εξάρχια, τα εξάρχια του gentrification, τα εξάρχια που είναι ένα ασφαλή τόπο για του τουρίστε, αν, αν ψάχνει για κάτι εναλλακτικό. Εάν ψάχνεις και καμία συνέλευση, για καμία πολιτική κουβέντα... δύσκολη η φάση, δεν ξέρω. Ε, για πες ενα πώς φάνηκε τώρα ο δρόμος που ήρθες προς τα δω; κοιτα Κοίτα, εγώ ε, είδα ένα νεκροταφείο γύρω-γύρω, ασυνομοκρατούμενο. Είναι εντυπώσιακο να έχεις ένα ασυνομοκρατούμενο νεκροταφείο, πραγματικά. Ε, κλειστά όλα... Ε, ασφαλίτες σε διάφορα σημεία εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου και σαν το Βριάνδο κοντά στην, ε, εδώ στην Αγία Ειρήνη από πίσω στο, τόσο, σε διάφορα μερικοί ανάλογα με το που πήρασε ο καθένας ε, κλεισμένοι δρόμοι ε, μια εικόνα η οποία παραπέμπει ας πούμε σε ασυνομοκρατούμενοι και έτσι Αποκλεισμένη περιοχή. Και απ' την άλλη υπάρχει και αυτό το, το υπόλοιπο πούμε, κομμάτι τη πόλη, το οποίο έχει την καθημερινότητά του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα, κανονικά. Ε, ναι, είναι, είναι οι δύο κόσμοι. Ε, ναι. έτσι, πολλές φορές που Αλλά έτσι ήταν πάντα. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι περίεργο αυτό. Τι αλλαγέ και τι κινήσει και τι δυναμικέ προκαλούν αυτού που κινούνται. Όχι αυτοί που είναι στην καθημερινότητα. Απλώ που είναι στην καθημερινότητα απλώς, ε, είναι το, η ευθεία γραμμή. Είναι το στάσιμο, είναι το σταθερό. Εντάξει. Τα άλλα γίνονται εκεί που υπάρχει η δυναμική, εκεί που υπάρχει το πρόταγμα, εκεί που υπάρχει το όραμα, εκεί που υπάρχει η πρόταση, η αντιπρόταση. Εκεί υπάρχουν αυτά, εκεί που υπάρχει η δημιουργία, η φαντασία. Εκεί στα υπόλοιπα, εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Παρα... Άλλη μια παρασκευή. Ναι, ναι. Άλλη μία παρασκευή. Άλλη μία παρασκευή. Ναι. Ε, στέλνει και τις καλησπέριες ο αντάτζιο και μας λέει «Η μνήμη πάντα θα στοιχιώνει, ο σπόρος που θαύτηκε το... το 8 ήταν έμπνευση για δημιουργία, αμφισβήτηση και συνδιαμόρφωση και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που άφησε ο φόνος του Αλέξη». Ε... Γιατί είπαμε κάποια πράγματα πριν παρατρόλ για το σημειολογικό της υπόθεσης. Ναι. Να δολοφονείται ένα παιδί, τι εκπροσωπτεί, πρεσβεύει ένα παιδί, έτσι, το μέλλον, τον αυθορμητισμό, ε, όλο αυτό. Και να τους σκοτώνει ένας μπάτσος, ε, το οποίο σε ένα κράτος εδώ βρώμικο, πενταβρώμικο το μακρύ χέρι είναι ότι το σκοτάδι να αντίον στο φως, ρε παιδί, μια τέτοια κατάσταση. Ε, και... Είπαμε τις συνειδητή που έρχονται μετά από αυτό. Εντάξει, και αυτό που αναφέρθηκε πριν, ας με σχετικά με το δέντρο που φυλάσσεται, είναι γιατί μην χαλάσουμε τη γιορτή. Μην χαλάσει γιορτή τώρα. Έχουμε φτιάξει μια γιορτή, μην τη χαλάσουμε. Ακόμα και αν αυτή η γιορτή είναι σιδερόφρακτη. <laughs> Υποτίθεται γιορτή αγάπη. Μιλάμε για τα Χριστούγεννα γενικά. Αυτά τα συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, ναι. Είναι ό,τι πιο εμπορικό παίζει, τώρα θα κινηθεί αγορά, τώρα θα πάρετε το δώρο, φτωχαδάκια. Ε, είστε έτοιμοι να το ξοδέψετε. Ναι, γιατί ο Δεκέμβρης είχε και, αυτή τη, είχε και αυτές τις προεκτάσεις. Ο Δεκέμβρης μην ξεχνάμε ας πούμε ότι γινόταν κάτω στο μοναστηράκι εκείνες τις μέρες. Μην ξεχνάμε μαγαζιά mm. μεγάλα. Τι είχε γίνει τότε, οι mm. λάτρε κατά νόλε, πώ κάνανε επιδρομέ σε καταστήματα και άνθρωποι με κουστούμια και καλοτυμένε κυρίε, α πηγαίνανε και συμμετείχανε και αυτέ κάνανε απολωτριώσει. Όπω ε, και έτσι. Τι 6 Δεκέμβρη <laughs> ήταν. <laughs> Κάποιε φαίνονταν και το καρτελάκι. 8. Τα φορούσαν με το καρτελάκι. 8 Δεκέμβρη ε, το Πλιάτσικο γινόταν ε, κυρίω ε, εδώ στους κεντρικούς, πολύ κεντρικούς δρόμους στην Πανεπιστημίου σταδίου μέχρι την Ομόνια και μέχρι το Μοναστηράκι από ανθρώπους που δεν συμμετείχαν στις πορείες. να τα λέμε αυτά Ναι ναι. Ήταν άνθρωποι σχέσεις. που κατέβηκαν ναι. για να πάρουν γυαλιά, ρούχα, παλτά, έτσι Κάποιοι κατέβηκαν για αυτό, κάποιοι ήταν περαστικοί και λένε γιατί όχι δεν έχουν και τόσο πολλοί κολλήματα σε αυτό. Κάποιοι άλλοι είχαν ευκαιρία, κάποιοι για να πουλήσουν. Όλα, όλα μαζί. Πάντα έτσι είναι όμω στι εξεγέρσει, πάντα έτσι είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει μέτρο, μεζούρε κτλ. Και, και να τα βάλει σε μια ευθεία γραμμή. Και όσοι παρουσιάζουν κάποιε εξεγέρσει, αγεωγραφίε, καλά, α πάνε, πάνε να, να τα πούνε αυτά, α σε τίποτα αγεωγράφου, σε τίποτα εκκλησιαστέ, σε τίποτα τέτοιου. Εκεί πέρασπα να τα πούνε. Ναι, η πραγματικότητα είναι άλλη. Όσοι τα έχουν ζήσει, ξέρουν πολύ καλά πώ είναι. Πάντα έτσι ήταν. Όλοι αυτοί που αφηγούνται και δεν κάνουν προπαγάνδα. Υ... Γιατί είναι αυτή η παρατρόλ. Υπήρχε Λούμπεν κόσμο στο που, Στο Παρίσι, τη Γαλλική Επανάσταση. <laughs> όχι, όχι, όχι. Μόνο <laughs> Λούμπεν. <laughs> <laughs> Αυτά <γιατί>, είναι <laughs> τα Λούμπεν. Γιατί, <laughs> γιατί το που δεκέμβρι... στη όχι, Εδώ, το Δεκέμβρη yeah. το 8. Δεν yeah. είχε Λούμπεν. Yeah. δεν είχε. Δεν είχε χουλιγκάνου. Από όλα έχει. Πάντα έχει. Έτσι είναι. Οι παρείες λοιπόν της πόλης εξεγερθήκαν ναι. άνθρωποι, Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ξέραν ακριβώ, Λέγανε ότι σκοτώσαν ένα παιδί Εντάξει πάμε κάτω όλα τελείωσε Όλα θα τα κάψουμε τελείωσε ε, Ήτανε Τι να πω τώρα γιατί θα μιλήσω και λίγο βιωματικά τώρα Ήταν και πώ το νιώθεις πως σου έβγαινε ας πούμε, Ήτανε σαν να Εγώ τουλάχιστον ας πούμε σαν να περίμενα κάτι Προσωπικά Και έγινε ένα tilt Και λέει αυτό ήτανε πάμε Τέλος κάτω. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Αλλά κάτω. Και δεν ήμουνα μόνο εγώ. Εκεί ήταν το θέμα. Εγώ ήμουν ένας. Ένα τίποτα. Πούμε. Όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε ήταν το θέμα. Και οι δυναμικές που βγήκανε σε όλα τα επίπεδα. Γιατί βγήκανε πολλές δυναμικές. Σε πάρα πολλά. Δηλαδή και στο κομμάτι της τέχνης και στο κομμάτι της κριτικής, στην καθημερινότητα, στην κατανάλωση. Στο κομμάτι της αισθητικής. Σε πάρα πολλά. Στο κομμάτι της ευθύνης, της ατομικής ή τη συλλογική, όλα αυτά. Αυτό το περίφημο δράσε, ισκάσε, το περίφημο μάις το 68 τέλος, έτσι γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια αξία και μια σημασία να τα λέμε, έχουν μια συμβολική σημασία και όταν υπάρχει ένα νέο γεγονός που στοιχειοθετεί ή θεμελιώνει μια νέα κατάσταση, είναι αυτό. Τέρμα οι ρομαντισμοί, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, εδώ είμαστε τώρα, ορίστε. Και μετά μην ξεχνάμε και τα ακολούθησε έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Το τι έγινε μετά. Μετά ξεχνάμε. Ο Δεκέμβρη έδωσε ένα μήνυμα ότι οι αυτές οι καθιερωμένε αντιδράσεις που υπήρχαν μέχρι τότε, που ήταν στα πλαίσια μια κοινωνική συνένεση, ενό συμβολέου, ότι να είμαστε κυριλέ, όχι. Ξέρω εγώ βία, ας δεχόμαστε απειριβία εμεί, αλλά πρέπει πάντα να αιμάτω... δείχνουμε υπομονή, ταπεινότητα. Ακριβώς, και, ακριβώς. Τα λοιπά. και Μόνο το κράτος έχει το μονοπόλιο ότι είσαι Μόνο πρέπει. το κράτος μπορεί να ασκήσει ναι. βία. Είναι ναι. θεσμοθετημένο ότι μόνο εμείς. Εκτός αν αυτοί που το υποστηρίζουν το αντίθετο, είναι, λένε ότι είναι οι μας. Γιατί οι εξεγέρσεις έχουν πολλαπλούς χαρακτήρες. Είπαμε το να φτιάχνουμε αγιογραφίε είναι το πιο εύκολο. Αλλά όταν είναι λογοτεχνικά διηγήματα. Ωραία είναι όλα, εντάξει, μπαίνει και ο ραματισμό, μπορεί να μπει και ο κινησμό. Αλλά, τε... αλλά αυτό που γίνεται πάντα, όποιο το έχει ζήσει, έχει καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει. Και έτσι είναι πάντα γι' αυτό και δεν είναι μια χαρούμενη διάσταση με την έννοια ότι α, να το κάνουμε γιατί θα χαρούμε και τα λοιπά. Όχι, έχει και πολύ άσχημε. Στιγμές. Αλλά έτσι είναι όμω. Όταν φτάνει το σημείο σε αυτή την κατάσταση, όταν φτάνει τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση, θα βγει και αυτή η πλευρά που δεν θα θέλαμε να βγει. Ε, ναι, αλλά έτσι είναι. Και βγαίνει και συλλογικά. Και Γιατί σίγουρο. βγαίνει η οργή. Ακριβώ. Φοβερή οργή. Και δεν κρύβεται. Ε, ναι. Και δεν χρειάζεται να κρυφτεί. Ναι. Και έτσι είναι. Όσο καταπίεση και όσο εξφάει, γι' αυτό λένε και διάφοροι ότι ε, η ζωή πολλέ φορέ αναπνέει στη σύγκρουση. Και αυτό δεν το λέμε. Όταν λέμε σύγκρουση, δεν είναι ο μόνο μπάχαλα και τέτοια. Η σύγκρουση είναι σε πολλά επίπεδα. Η σύγκρουση είναι στο σε ένα υπάρχον που υπάρχει μια κοινωνική ειρήνη, στην οποία αυτή η κοινωνική ειρήνη εσύ σίτρο ξύλο και τον πόλεμο, έτσι ο τελευταίο, από του τελευταίου τροχού στην άμαξα. Ένα άνθρωπο που δουλεύει, που τρώει το ξύλο από όλε συνθήκε, έτσι από το σύστημα που ζούμε. Αλλά σου λέει σιωπη, έχουμε ειρήνη. Δλέψει οι άλλοι, σκοτώνονται. Τι θέλει τώρα να έχουμε πόλεμο, είναι. σώπασε και προχώρα. Ε, και υπάρχει ο κόσμος αυτός που λέει όχι, τέλος. Πειθαρχία τέλος που λέει και η αφήσα ζωή μαγική. Πειθαρχία ναι. τέλος. Τι να την κάνουμε, πόσο ακόμα πειθαρχία, πόσο να πειθαρχήσει ο κόσμος. Και ε... κάτι ωραίο που έρχεται και δεν δένει εδώ είναι το εξής. Η μηχανία δυνατή να προσεγγίσει την αλήθεια μας, δηλαδή την άρνηση αυτής της κοινωνίας. Το να υπερασπιζόμαστε με καλού τρόπους είναι αδύνατο. Άσχημη καιρή ήρθε η ώρα για επίθεση επιτέλου. Πολύ καλό <laughs> Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο μουσική Και επιστρέφουμε <laughs> Τώρα τι θα ακούσουμε Πάμε να ακούσουμε δύο ε, ρεμιξάκια Που είχαν κάνει Ποιοι τα είχαν κάνει Δύο σεξμάκινα ε, Για να δούμε και πώς συνεχίζουν τα χρόνια Από τότε που αυτά τα κομμάτια γράφτηκαν Για τον Μιχάλη Καλτεζά ε, Ακούγονταν μετά από πόσα χρόνια Για τον ε, Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο Για πάμε να ακούσουμε Είχε μαζί του τις είχε μαζί του τους ενάρετους, είχε μαζί του τις είχε μαζί του τους είχε μαζί του. 38 χιλιοστά, λοιπόν, ε, γράφτηκε για τον Μιχάλη Καλτεζά και από τότε υπάρχουν οι Γρηγορόπουλοι, υπάρχει ε, ο Σαμπάνης πριν που ξέχασα το όνομά του. Ε, εμείς είμαστε εδώ για να μην ξεχαστούν, ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει, ε, έχουν δεχθεί κρατική δολοφονία, ε, γιατί μιλάμε για ξεκάθαρες κρατικές δολοφονίες, κάποιες ε, λέξεις οι οποίες... Ε, είναι δύσκολες ακόμα και από κομμάτια τη αριστερά, αν δεν είναι εξωκοινοβουλευτικοί να πούνε, έτσι. Ε, και δεν θέλω να το κάνω καθόλου αστείο γιατί ο, ο Αλέξης Τζίφρας ανέβασε προχθές ε, και έλεγε αν Δεκέμβρη ε, η ερώτηση για το 8, ο Αλέξης, έτσι, που τον είχε συλλάβει και η κάμερα στο... Ε, στε... Στην Ιταλία, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το... Με το καταπέλτεις στο πλοίο. Ναι. Έλα, εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Μη λερώνουμε την υπόθεση με αυτόν τον τύπο. Δεν είναι... ε, απατεώνας. <laughs> και με αυτόν τον απατεώνα. <laughs> ε, <laughs> να πούμε ότι γρήγορα, γρήγορα, οι δυνάμει του κράτους όλες, ο τύπος, ο κυτρινισμένος, όλοι αυτοί, προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ε, για το να αναδείξουν πάλι ότι η παιδιά εντάξει οκ okay, έγινε αυτό έγινε το κακό εντάξει ένα αστυνομικό, δεν ήταν και καλά δεν ήταν και καλά μην ξεχνάμε οι δηλώσεις του ε, του μπάτσου πώς το λέγανε των ε, υπαλλήλων έλεγε ότι περίπου το μεγαλύτερο κομμάτι έχουν ζητήματα τα οποία έτσι δεν περνάνε ψυχολόγο αυτοί οι άνθρωποι ναι. ε, το βλέπουμε αυτό και στι ε, γυναικοκτονίες που υπάρχει πλέον και σταθερός αριθμό ε, πολλές φορές από μπάτσου. Είναι εύκολο. Είναι... Νιώθουν την εξουσία στο χέρι τους. Έτσι. Έχουν και όπλο. Είναι εύκολο να παρεκτραπούν. Έτσι δεν είναι. Ε, βέβαια, δικαιοσύνη δεν αποδίδεται έτσι όπως ε, θα έπρεπε. Και δεν περιμένουμε πολλά από την αστική δικαιοσύνη. Έχουμε δει ότι ο Κορκονέας ήταν μια χαρά στο χωριό του. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ε. Ε, ε, και υπόλοιποι διάφοροι τύποι όπως ο κύριος Ποτάμης, ο ίδιος, ο οποίος είχε κάνει, ένα, είχε κάνει τότε ντρομερή εκπομπή, αν θυμάστε. Και τότε είχε κάνει μια εκπομπή, είχε μιλήσει με αναρχικούς, είχε μιλήσει με ένα πιτσιρικά, δεν ξέρουμε ποιον αλλά ένας πιτσιρικάς. Είχε μιλήσει, είχε μπει σε κλούβα των ματατζίδων και μιλήσανε οι ματατζίδες στο Σταύρο να του πούν ότι όταν μάθαμε ότι πυροβολήθηκε ένα παιδί, καταλάβαμε, ότι θα καεί η Αθήνα, ότι θα βαρέσουμε υπερορίες. Αυτό και... ήταν το θέμα. Αυτό σκέφτονται. Αυτό σκέφτονται, γιατί αυτοί ναι. κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει κόσμος που από εξυνείδησης είναι στο δρόμο, έτσι... Και υπάρχει ο άλλος ο οποίος ε, πληρώνεται για να καταστέλει άλλους ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία, για τα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είμαστε διαφορετικούς κόσμους. Και αυτοί πάντα συγκρούονται. Έτσι. Ε, και όπω είχε ξαναπεί εύστοχα το στέκ του Πολυτεχνείου για όλα αυτά τα ζητήματα, και στραβά είναι ο γυαλό και στραβά αρμενίζουμε. <laughs> Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι. Ουσιαστικά δεν είναι οι δύο πόλοι. Υπάρχουν οι ακροδεξιοί και οι ακροαριστεροί και όλο αυτό. Υπάρχει ο κόσμο σα, ένα κόσμο που επιβάλλεται ο κυρίαρχο, ένα κόσμο που. και υπάρχει ένα άλλο κόσμο που οραματιζόμαστε εμεί και προσπαθούμε με. Πολλές φορές με βήματα, με ρογμές, με όπως μπορεί ο κόσμος αυτός ε, να σκεφτεί, να πει πώς μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ε, και είπαμε πριν ότι είναι πολύ δύσκολο να, να πούμε πολλά πράγματα γιατί αν σκεφτείτε ότι μετά το Δεκέμβρη ήρθε ε, πτώχευση, ήρθε πόλεμος με προσφυγικές ροές, άνωδος χρυσάυγης, δηλαδή υπήρξαν πράγματα πάνω τα αυτά και φτάσαμε μέχρι το covid ε, να γκρεμιστούν πράγματα και η κοινωνία να βρίσκεται σε μια τεράστια καθίζηση που και δηλαδή. εκεί στο COVID αν θυμηθούμε τι έγινε στη Νέα Σμύρνη πάλι η απάντηση ήρθε από τα κάτω τέλος πάντων από κόσμο που λέει όχι ρε φίλε έκανε και εκεί άλλο. <laughs> τέλος και εκεί δεν ήταν η καθώς πρέπει Διαμαρτυρόμενοι. Όχι. Όχι μα αυτή από αυτή όλα στιγμή... αυτές που ανέφερε και πριν. Αυτή... Και πώς Λούμπεν είναι... και η Γηπαιδική και όλα. Δεν καταλαβαν όλοι. Οι Γηπαιδικοί yeah. αυτή τη στιγμή υπάρχουν κομμάτια σε κερκίδες οι οποίες στηρίζουν και yeah. βρίσκονται στον δρόμο συνεχώς. Και υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες διαφορούν ιδεολογικά με διάφορα ζητήματα και δεν κατεβαίνουν καθόλου. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, είπαμε για το πώς αυτή τη στιγμή... Ε, στοχοποιούνται άνθρωποι όπως ο Ρωμανός ε, Ο Ρωμανός είναι Τάξη Τώρα είναι ας πούμε και το Συγκεκριμένη περίπτωση ας πούμε Είναι φανερά εκδικητικό Είναι εκδικητικό δηλαδή αυτό που συμβαίνει ε, Δεν χρειάζεται το συζητήσουμε καν Και η δήλωση ας πούμε που έβγαλε Νομίζω τα λέει όλα Και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να τον περιφέρουν Ας πούμε σαν τρόπεο Έτσι να ας πούμε ανατρέψουμε τα πάντα όταν... Ναι. Δεν έχουν να πούνε κάτι άλλο, Τι άλλο έτσι αυτή τη στιγμή, πουλάνε ασφάλεια, πουλάνε... Ποιά ασφάλεια, ούτε καν ασφάλεια. Θέλουν να ταπεινώσουν μια κατάσταση, είναι διαφορετικό εδώ, εδώ, εδώ το πράγμα πάει πέρα από αυτό. Εδώ σου λέει τώρα, αυτο, αυτοί που πήγαν και συμμετείχαν και κάνουν αυτό το πράγμα, ό,τι έγινε, έτσι, και είχαν πούμε, αυτό το θράσος να μας αμφισβητήσουν, ε, με οποιοδήποτε τρόπο το έκαναν και τα λοιπά, ε, αυτοί δεν πρέπει απλώς να τιμωρηθούν, πρέπει να τα Λοιπόν, δεν το πετυχαίνουν βέβαια, γιατί πολύ απλά όσοι νιώθουν και είναι στο πνεύμα αυτών των δράσεων που γίνανε, και είναι στο πνεύμα όλο αυτό, και, στη, και συνειδησιακά α πούμε, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι έχει γίνει, και όχι απλώς δεν υπάρχει ταπείνωση. Υπάρχει πείσμα. Υπάρχει θέληση, υπάρχει ε, και όραμα και διάθεση. Έτσι, για τουλάχιστον για να είμαστε και. Στα πράγματα, ε, τουλάχιστον δεν θα δεχτούν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Αυτό. Και κάποια σίγουρα θα τους, θα τους έρθουν και boomerang, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, εντάξει, απλώς το λέω αυτό γιατί υπάρχει και αυτό το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά, ξέρω εγώ, όχι μόνο με τον Δεκέμβρη, υπάρχει μια πτώση γενικότερη στη... στη... Στι κινητοποίησεις και τα λοιπά, αλλά οι διεργασίες δεν σημαίνει ότι σταματήσανε, ίσα ίσα που τώρα φωντώνουν και έχουν εμπλωτιστεί περισσότερο και έχουν περάσει όσο έχουν περάσει και όπου έχουν περάσει και οι εμπειρίες από τα πολύ πιο πρόσφατα γεγονότα που ακολούθησαν και οι οποίες εμπειρίες α πούμε δικαιώνουν κάποιες καταστάσεις του Δεκέμβρη και κάποιες άλλες μετά που ακολουθήθηκαν παιδιά τώρα να πάμε πιο σοβαρά. Τώρα, παιδιά, να πάμε πιο να αναλάβουν αυτοί που ξέρουν, έτσι όπως λένε πολλές φορές, έτσι, να πάνε οι οργανωμένες λαϊκές και ταξικές δυνάμεις να αναλάβουν. Μπορείτε να πάτε σε οργανωμένες λαϊκές και ταξικές δυνάμεις και να καταθέσετε έναν στεφάνι και εσείς και να τα ευχαριστηθείτε. Οι θαύτες θαύτε και νεκροθάφτες των αγώνων. Ε, Τέλος πάντων... Ε, ναι, όλα αυτά τα μηνύματα μπορείτε να, μπορείτε να επίσης να, να περάσετε τη, τη φασούλα σας με Woodstock. Έχει διαφόρων ειδών Woodstock σήμερα. Πολλά Woodstock. Έτσι είδαμε και στην Αμερική πώς έχει καταλήξει το πράγμα. Λοιπόν, και νομίζω ότι ε, και αυτό που συμβαίνει τώρα ακόμα δείχνει ότι τους πονάει. Τους πονάει. Γι' αυτό, λέω, είναι η ταπείνωση. Σου λέει, δεν θα σ' αφήσουμε. Ακόμα μετράει. Ακόμα μετράει. Γι' αυτό και φυλά το δέντρο. Και αυτό και το φυλάνε. Φυλάτε τώρα. φιλάτε το. Και μόνο που συμβαίνει αυτό και το φυλάτε, αρκεί. Δεν αρκεί. θα μπορούσε να το... Ε, έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή, ο Πρωθυπουργό στο επιτελείο του και όλο αυτό το οσιφετός ε, προσπαθούν κάθε φορά ε, μηντιακά, θεαματικά να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτό του ενδιαφέρει. τι το ίδιο κάνουν όταν, ε, και το κάνουν απευθυνόμενοι σε ηλίθιους ε, όταν πιάνουν φωτιές, τι γίνεται, πεθαίνουν άνθρωποι, και τόσο, βγαίνει όπα, ξύριστος, ο παξίριστος ο Πρωθυπουργό. Ήτανε μαζί, δηλαδή το έζησε. Και όλα το η ε, διαχείριση που κάνουν θεαματική έχει να πει πολλά. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εκπομπή με ανθρώπους, ε, με εκπαιδευτικούς που έχουν ζητήματα νομικά, ε, εκτός από πειθαρχικά και νομικά έτσι, σε, σε δικαστήρια αστικά ε, για απεργίες που έχουν κάνει, για απεργίες που έχουν κάνει μαζί με τους μαθητές τους. Ε, μας πάνε τρομερά πράγματα και είχε, είχε τεράστιο ενδιαφέρον το ότι ε, αυτή τη στιγμή ξέρουν τι έχουν κάνει και το είπαν ξεκάθαρα οι άνθρωποι ότι έχουν πιάσει την παιδεία ως νούμερο ένα γιατί η παιδεία είναι αυτή που... Θα, θα, θα, κάνει, θα δείξει πώς είναι η κατάσταση για τα επόμενα χρόνια στα παιδιά. Διαμορφώνει μια λάμωρα και συνείδησης. Και... Σε μεγάλο βαθμό έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι είναι βασικότατο αυτό που γίνεται. Και όχι εκπαίδευση. Η παιδεία. Η παιδεία. Γιατί... Εκεί που παίζουν μπάλα, αυτοί, τέλος πάντων, εκεί που προσπαθούν να επιδράσουν αυτοί, δεν είναι μόνο μέσα από το σχολείο. Ούτε από το πανεπιστήμιο. Και εκεί βέβαια εννοείται, αλλά όχι μόνο εκεί. Το βλέπουμε, α πούμε, και στην τηλεόραση, το βλέπουμε και στο ίντερνετ, το βλέπουμε παντού, σε ραδιόφωνα, στα μίντια, το βλέπουμε στη διαφήμιση, στα πρότυπα που περνάνε. Οκ, okay, στι αξίε σου λέει να είσαι ανταγωνιστικό, να είσαι εγωιστή, να είσαι πάρταλο. Φάτε παρτάλια τώρα. Φάτε. Πεθαίνει άλλο δίπλα, δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, ήρθε και η σειρά σου. Μόλι το λε αυτό, έχει έρθει η σειρά σου. Κατευθείαν. Αλλά σου τζακ νόρις και δεν θα γίνεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι ατομικές λύσεις, έτσι, και η ατομική ευθύνη που πετάνε στον άλλον. Ατομική ευθύνη, είπαμε. Πιάνει φωτιά. Ατομική ευθύνη. Πιάνει... Έχεις πλημμύρα. Ατομική ευθύνη. Έχεις σεισμό. Ατομική ευθύνη. Τι άλλο θέλεις, τα πάντα ατομική ευθύνη πλέον. Εμείς δεν θα κάνουμε. Σου λέω, ασφάλισες για να βγάλουν φραγκα και δική μας. Ατομική ευθύνη. Τώρα κάνεις καταστροφές ατομική ευθύνη. Δεν υπάρχει συλλογική δράση, δεν υπάρχει συλλογική αντίληψη. Είναι, είναι, πολύ συγκεκριμένο. Ναι, ναι. είναι πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση που υπάρχει. Δηλαδή ο φιλελευθερισμός και η συνέχεια τον φιλελευθερισμός είναι πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση που έχει. Είναι αυτό, ατομικιστικό μόνο οτιδήποτε άλλο ε, Όπω ήταν παλιότερα μόνο ομαδικό, μόνο κοινοτιστικό, όπω θέλετε, πείτε το κτλ. Που κι αυτό έχει το δικό του ηλεκτρονισμό. Έτσι τώρα έχει τον ηλεκτρονισμό του ατόμου. Μόνο. Επιμένω. Μόνο το ένα και μόνο το άλλο. Ε, δεν είναι έτσι όμω τα πράγματα. Τα βλέπουμε συνεχώ. Αν καταπιέσει το ένα, θα, θα, θα σου φωνάξει. Αν καταπιέσει το άλλο, θα σου φωνάξει. Θέλει μια σύνθεση. Κάθε φορά. Άλλο το ένα περισσότερο, άλλο λιγότερο. Έτσι πάει. Αλλά εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το πράγμα. Γιατί, Γιατί σου λέει τα μαχίζουμε, διαιρούμε. Και βασιλεύουμε. Και έτσι κάνουνε. Αυτό ήτανε. Το έχουνε μάθει. Έχει δοκιμαστεί. <χι> Ανάρχεια. Και, <χι> και έχουνε, τα έχουν καταφέρει. Βέβαια, να πούμε ότι... Όσο βλέπουμε ακόμα μαθητές να κατεβαίνουν στο δρόμο... Βλέπουμε, όσο βλέπουμε ακόμα μαθητές να κάθονται μαζί με τους καθηγητές τους... Και να κάνουνε αποχές και να του στηρίζουν Και να γεμίζουν απ' έξω τα δικαστήρια και τα πειθαρχικά... Ε, δεν θα πούμε απλά για την ελπίδα Δεν θα γίνουμε τόσο γραφικοί να γράψουμε επίσης Υπάρχει ναι. ακόμα ελπίδα ναι. να ακούσουμε Παύλο Σιδηρόπουλο ναι, ναι. Ε, Αλλά θα πούμε ότι ακόμα το πράγμα κινείται Ακόμα δεν θα βγει η λέξη «αγωνίζομαι» ε, Και όλα τα υπόλοιπα από τη λέξη Δηλαδή είναι και ένας πόλεμος ιδεών και νοημάτων έτσι. Ε, Προσπαθούν να... και σε πολλά κομμάτια το καταφέρει Να δώσουν αυτή νόημα σε κάποιες λέξεις και είναι πολύ σημαντικό να δεις ποια μικρά παιδιά, εάν ε, τα ρωτήσεις τώρα... τι σημαίνει πας σε ένα παιδί δημοτικού γυμνασίου... και το ρωτήσεις η λέξη «επανάσταση» τι σου φέρνει, η λέξη «εξέγερση», η λέξη «ελευθερία». Άμα ακούσεις τις απαντήσεις, πώς θα νοηματοδοτήσουν αυτή τη λέξη... Ε, ίσως θα δούμε κομμάτια του μέλλοντος. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν ακόμα παιδιά... Υπάρχουν ακόμα παιδιά τα οποία έτσι, οραματίζονται κάτι πολύ όμορφο έτσι, μέσα στα, σε όλα αυτά τα διστοπικά σχέδια και, και τέτοια που βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα ναι, και ναι, πιστεύουμε δεν είναι κάτι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε εκ Θεσσαλονίκη σαν ένα Έτσι, σήμερα, παιδιά, έχουμε πει ότι είναι punk, hardcore πάν και τέτοια. Αυτά γεννήσανε του Δεκέμβριδε. Έτσι, το πολύ punk μα έφερε σε μία φάση. Λοιπόν, για πάμε. Επιστρέψαμε μετά από ανατέλων τρόμος δύο κομμάτια. Ε, να πούμε μερικά πραγματάκια που γίνονται στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ε, φυσικά η πορεία τελείωσε στο, ε, στο μέρος της δολοφονία, στον τόπο της και ο κόσμος έκατσε εκεί ε, γιατί όπως είπα, πώς ξέρετε τα έχουμε ξαναπεί 200 φορές οι συντροφικέ σχέσει και γενικότερα σχέσει είναι σχέση συνάντησης, όταν συναντιέσαι, μιλάς με τον άλλον, αλλά στο, στα κατεχόμενα εξάρχια δεν μπορείς να κάτσεις. Δέχτηκαν επίθεση με κρότου λάμψης ο κόσμος, δηλαδή το διώχνει τον κόσμο. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάτσει εκεί μαζικά, το ξέρετε αυτό. Ε, δέχτηκε τρομερό πέσιμο, αποπαντούμε κρότου λάμψη ε, ε, μπερνάκι μεταξά και μετά, Αρχίσαν, έγινε και μια επίθεση προς τους μπάτσους με Μολότοφ. Αντίστοιχα έπεσαν πολλά δακρυγόνα. Άρα για όλους αυτούς που τους έχει λείψει το δακρυγόνο μπορούν να πάνε τώρα στα εξάρχεια να μυρίσουν, να πάρουν την τη τζούρα τους. μια και είναι δύσκολα πλέον τώρα. Αυτά από το κέντρο της, της πόλης. Ε, όπως και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι μας λένε εδώ, στη Τζιμισκή με Παύλο Μελά, υπήρξε ένταση μεταξύ ε, ε, διαδηλωτών και μπάτσων, οι οποίοι προφανώς πρώτοι στείλανε χεροβομβίδες του λάμψη μέσα στα, στον κόσμο, μέσα στον μπλοκ της πορείας. Ε, και έτσι συνεχίζεται άλλη μια βραδιά, ε, 6 Δεκέμβρη σήμερα, 16 χρόνια μετά την τηλεφωνία. Είπαμε πριν παρατρόλ διάφορα πράγματα. Είπαμε μια ολόκληρη γενιά που γαλουχήθηκε από αυτά. Είπαμε και το πόσο Δεκέμβρη θα είναι απόρρια διεργασιών ετών-επιετών ετών, και ζυμόσεων ανθρώπων και συντροφικών σχέσεων, και ώστε να είναι όριμο τουλάχιστον το φοιτήρι να σκάσει και εκτό από τον υπόλοιπο κόσμο που κατέβηκε στο δρόμο να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι να είναι καλύτερα οργανωμένοι εκείνη την περίοδο. Έτσι, ναι, να κατεβάζουν βέβαια. τα μπλοκ Να ξέρουν ότι θα, θα καταλάβουν κάποιες σχολές Με σχολές αυτές υπήρξαν ραδιόφωνα Ραδιοζώνες άντρυπης Έκφραση τότε 98 FM Ακόμα να βγαίνει από την ΑΣΟΕ Και να λέει τα τι και πώς γίνονται ε, Να υπάρξουν εγχειρήματα Να, βγαίνουν, να γράφονται μπροσούρε μέσα στι καταλήψεις να υπάρχουν μικροφωνικέ, να ξεκινάνε από εκεί πορείε, να υπάρχουν συλλογικέ δράσει, να υπάρχει η συλλογική κουζίνα για του ανθρώπου που ζούσαν. Δηλαδή, φτιαχτήκανε μικρέ κοινότητε. Πολλέ νομικέ ομάδε, θεατρικέ ομάδε. Καταρχά, μέτρα αυτοπροστασία και στι πορείε. Αυτά είχαν ξεκινήσει και λίγο πιο παλιά, το 3 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά γιατί υπάρχει και μια άτυπη συνέχεια, δηλαδή εμπειρία του παρελθόντο γίνεται. Παράδειγμα, και εφαρμόζεται, ας πούμε, στον παρόν και στο μέλλον. <coughs> <coughs> τα είδαμε αυτά, αλλά δω συγκεκριμένη περίπτωση ε, όχι μόνο όσον αφορά το ζήτημα τη οργάνωση στον δρόμο και όταν κάνεις αγώνα, γιατί αυτά τα πράγματα τα είδαμε και αμέσως μετά, δύο χρόνια μετά, το 10, το 9, το 10, το 12, το 11, το 12 συνέχεια. Λοιπόν, ε, τι ακολούθησε όταν ο κόσμος υιοθέτησε αυτά και τότε υιοθετώντας αυτές τις πρακτικές και ξεπερνώντα και τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή αυτή την καθημερινότητα, ε, κατόρθωσε και έγινε και παγκόσμιο Η γεγονό δεν έγινε με τον, ε, με τον τύπο που ανέφερες πριν που ήταν στον Καταπέλτη, <Και> τον αστείο. Έτσι, δεν έγινε γεγονό. με αυτό. Ο είναι ότι ξεπέρασε τον εαυτό του και έθεσε τα, τα ζητήματα που ήθελε να θέσει τότε. Διαφωνεί, συμφωνεί, κανεί δεν έχει σημασία. Τότε ξεπέρασε τον εαυτό του. Όταν βγήκε ο κόσμο στι πλατείε, όταν ξεπέρασε τη συνένεση που είχαν επιβάλει συνδικάτα κτλ. Και, και, και κόμματα, τότε έθεσε το ζήτημα ο κόσμο. Αυτό, ο ίδιο τα έθεσε τα ζητήματα. Και αρχίσαν μετά οι άλλοι να ερμηνεύουν και να κάνουν και να δείχνουν κτλ. Έτσι έγινε πάντα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ήταν. Άρα ο Δεκέμβρη έδωσε το, το σύνθημα το πήρε ο κόσμος προχώρησε και τερμά και η ΙΤΑ δεν ήρθε από το Δεκέμβρη ούτε από πρακτικέ πρακτικές του Δεκέμβρη ούτε του 12 είπαμε ούτε του 10 τίποτα η ΙΤΑ ήρθε από αυτούς που λένε ξέρουμε εμείς αφήστε τώρα τα δικά σας αφήστε διαμεσολάβηση εμείς θα αναλάβουμε τώρα γιατί δεν ξέρετε μου να δώσουμε εμείς απάντηση ε, τα ζούμε ήδη ποια είναι η απάντηση τα ζούμε ήδη το ασφαλό Λοιπόν, αλλά ακριβώ αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε κιόλα. Ένα από αυτά τα πολλά που πρέπει να κρατήσουμε. Ένα από αυτά τα πολλά που πρέπει να κρατήσουμε. Α πούμε, το, εγώ α πούμε από τα, τα, τα ωραία που λατρεύω έτσι και τα λοιπά, γενικότερα και στο. είναι αυτό το, το θέμα του θεάματο, α πούμε. Όχι μόνο την ανάδειξη του θεάματο ω θεάμα που έχει γίνει στο πολύ παλιά. Είναι εδώ πέρα το ελληνικό star system. Είναι όλο το lifestyle. όλο αυτό το πράγμα η κατακριούχη του, ο ξεφτιλισμό κτλ. Η αποδόμησή του, η απομυθοποίησή του πλήρω που έγινε, το οποίο δημιούργησε σούμε, και σε κάποιου ανθρώπου ε, αυτό τη δυνατότητα σούμε, να βλέπουν πέρα από την επιφάνεια των media, πέρα από την επιφάνεια του μάρκετινγκ, το οποίο είναι τεράστιο πραγματαία αν σήμερα στον πολιτισμό που ζούμε, ειδικά στο δυτικό πολιτισμό, σπάσει στο μάρκετινγκ. Βλέπει πολύ περισσότερα πράγματα και έχει πετύχει ας πούμε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι όργο λέει, υπάρχει για σένα, ούτε χάξλε. Τα βλέπει όλα. Αν σπάσει το μάρκετινγκ, είναι τεράστιο πράγμα. Λοιπόν, ο Δεκέμβρη, ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν μια τεράστια ρογμή στο μάρκετινγκ, σε όλα τα level του. Γι' αυτό και πριν αναφέραμε του τύπου που πηγαίνανε με τα κουστούμια και τι κυρίε και και παίρνανε τα ρούχα. Και όχι μόνο. Με το καρτελάκι πάνω το τονίζω, γιατί έχει σημασία το καρτελάκι, το, το πάθος να το πάρω, να το φορέσω. Εκεί. <laughs> <laughs> είναι η σημασία από αυτό, ε, ε, Τρομερό, τρομερό <laughs> και όντως ήταν τρομερές εικόνες. Βέβαια ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή, αν θυμάσαι, τα κανάλια παίζαν ότι... Μα κλέβουν ξένοι να φύγουν. Τα φερέφωνα των ιδιοκτητών του. Ναι, Όχι ναι. να τα λέμε, τι είναι τα κανάλια. Τι είναι τα κανάλια. Δεν είναι τα φερέφωνα των ιδιοκτητών του. Ε, Όσοι δεν... εργάζονται εκεί, και αυτό το παπατζηλίκι, το έχω βαρεθεί να τα ακούω. Δεν είναι όλοι έτσι. Έτσι είναι όλοι. Μπαίνει, όταν ξεπεράσει το όριο, μπαίνει όριο. Άρα έτσι είναι. Λειτουργεί στο μικρό επίπεδο του να χαρακτηριστεί και καλά, κάπως αντιδραστικό λίγο, λίγο, σε κάποιου δημοσιογράφου δίθεν. Mm. Παίρνει κι ένα τέτοιο κοινό. Ο οποίο ξεσπάει και πέρα δίνει, λέει τα δικά του. Έτσι, αλλά μόλι τολμήσει και περάσει τι κόκκινε γραμμέ που έχουν θέσει τα αφεντικά, οι ιδιοκτήτε, έχει τελειώσει το ζήτημα. Έχει απολυθεί χθε τίποτα. Τελείωσε και θα... Τα είδαμε αυτά, τα είδαμε στην πράξη. Δεν θα φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να ναι. απολυθεί κάποιο. Δεν νομίζω να έχει φτάσει κάποιο μέχρι το σημείο να πει κάτι που θα στεναχωρήσει το αφεντικό. Κύριε ναι. Κοντομινά μου, έχουν κλάψει άνθρωποι <laughs> στον αέρα <laughs> για τα αφεντικά του. Ε... Και έχουν φάει και, ε, και κράξιμα από τα φετικά τους, έτσι Στον αέρα Στον αέρα ε, ναι. Τι, Δεν βγήκε ο κοντομίνα σε την περίφημη εκπομπή με τον παπανότα Γιατί τόλμησε και είπε ότι δεν είχε γιατρό στους φούρνους τη Καρίας Και βγήκε ο ίδιος ο Κοντομίνα και τους έκραζε <laughs> Ο ίδιος Ο ίδιος ρε φαντάσου ναι, Όχι απλώ στα πέρας Ο ίδιος για, για, όχι ταπεινώσεις, τίποτα Σκουπίδια, καταρχάς χρηματοδοτήθηκαν Για περάστα μέτρα μετά Σε αυτό το κομμάτι λέγανε Στην αρχή ότι η αηδία έλεγε αςούμε, Ο ίδιος και η αστυνομία Το λέγανε αυτοί το να παράγανε τι, τι, Δεν θυμάστε τι ψέματα Λέγανε στην αρχή για το πώς έγινε Ο φόνος Εξωστρακίστηκε και μπουρδες και τώρα Παίξαμε στην αρχή το οχητικό Από το πρώτο... <laughs> Το... Τι πώς έβγαλε πιστόλ και πυροβόλησε στα ίσια και άλλοι λέγανε... Όχι. Τα το πρώτο δελτίο ναι, ναι, ειδήσεων ναι. το έκτακτο είπαν ότι περιπολικό που διερχόταν ναι. δέχτηκε ε, πέσιμο από αντιοξιαστές με μολότοφ ναι. έτσι, και φοβούμενοι για τη ζωή τους. Απαντήσανε, ναι. αμυνόμενοι. Αμυνόμενοι, απαντήσανε, κάποιο πυροβόλησε και κάποιο άνθρωπος ήταν ναι, ναι, ναι. χτυπημένο. Αλλά μετά ε... συνέχεια όταν βγαίνει το βίντεο... Βγαίνει το βίντεο και γίνει το χαμό, α πούμε. Τότε αρχίζουν και τα αλλάζουν μετά. Όχι, oh, δεν αλλάζουν. Έτσι? Γιατί αναλαμβάνει ο Κούγια. Ναι. Αναλαμβάνει το σκουπίδι ο Κούγια που λέει εξωστρακίστηκε από μπαλκόνι και δεν ήταν ακριβώ. Δεν ναι, ναι, ήταν καλά, έτσι παίξανε. Και λένε ναι. εντάξει, και ο Κούγια είναι σοβαρό άνθρωπο. Έτσι το ξέρουν ναι. όλοι. Δεν θα έχει ένα δίκιο. Τάξει, ναι, ναι. Ναι. Ε, δεν ήταν όπως, Το ε... αγαπημένο μα κοκουέ, τι τότε για το Δεκέμβρη. Το Κουκουέ εντάξει, κράτησε τις ίδιες αποστάσεις που κράτησε όπως και στο Πολυτεχνείο στην αρχή. Στην αρχή όπως το Πολυτεχνείο λέγει πράκτορες και προβοκάτορες. Κουκουέ, ε, έτσι. έτσι το Κουκουέ βγήκε εκεί να πει ότι έτσι. η Λιάνα Κανέλη. Παίξαμε και λίγο η Λιάνα Κανέλη έτσι. που έλεγε ότι τι θα βγούμε να κάψουμε την πόλη τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ε, μαγαζά και γωνία, τώρα δεν χαλάνε αυτά τα deal τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Κάνει... Και άνθρωποι των deal και άνθρωποι τους. Μην ξεχνάμε σε διάφορα μέσα που είναι και λένε τα δικά τους. Εντάξει, ε, θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε, θα, αλλά θα είχε γράψει ο Μπογιόπουλος, θα έχει γράψει τότε κάτι για Εντάξει. το Δεκέμβρη. Θα είχε γράψει κάτι έτσι γλυκανά. Επειδή μνήμηξες μνήμη, ένα πράγμα το οποίο δεν είναι σταθερό, μπορεί να πέφτει, κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και μετά γράφουν τα δικά του και ξαναχτίζουν. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία με δικούς τους όρους. Ξαφνικά, θα... εμείς παιδιά, ήμασταν εκεί. Οι μεγαλύτεροι συκοφάντες. Από τους μεγαλύτερους συκοφάντες. Όχι μόνο του Δεκέμβρη Φυσικά. και όλων των αγώνων που ήταν μη ελεγχόμενους από αυτούς. Και του Πολυτεχνείου. Ε, βέβαια. Καλά το Πολυτεχνείο. Φε. Υπάρχουν ήταν και, το, τα, και τα δοκουμέντα. Το αρχαίο σύνθημα, <laughs> ρότα το κουκουέ, δεν ήταν εκεί. Έτσι. <laughs> Όπως και στο Δεκέμβρη δεν συμμετείχε πουθενά, να τα λέμε αυτά, μέχρι και κάποια εικαστικά καλλιτεχνικά που κάνανε δεν συμμετείχε. Έκανε δικές, τους, δικές του κάποιες συγκεντρώσεις μόνοι τους, μακριά στο ένα χιλιόμετρο από οποιαδήποτε άλλη συγκέντρωση. Έτσι έγινε. Αλλά μ, να γυρίσω πίσω στα μίντια που λέγανε για το. Ναι, ναι, μα και τα μίντια. Ε, ε, δεν έγινε όμω και σαν τον Παύλο Φίσα που τον σκοτώσαν για το ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν έτοιμο εκεί. Είχαν ζεσταθεί από το Προστά Δεκέμβρη. Συγκρασμένοι ναι. Και στροφόδια. αυτό που είχαν γρήγορα γρήγορα λένε ότι ναι, δεν θα αφήσουμε κάτι τώρα να υπάρχει ερωτηματικά. Θα προσπαθήσουμε να πούμε με τη μία ότι. Το... Τι έγινε, ποδόσφαιρο βλέπανε εκεί πέρα. Τσακωθήκαν αυτοί, θα ήταν άλλη ομάδα αυτός, τώρα στον πυρεά, Σκερατσίνη, Ολυμπιακός ο Παύλος Φύσσας. Δεν νομίζω να τσακωθήκαν για το... Φωνάζανε βοήθεια μπροστά στους μπάτσους και λέγανε άλλοι «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι». Ε, έτσι και στο τέτοιο, στα χέρια λοιπόν του Νίκο Ρωμανού πεθανε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος εκείνη την ημέρα. Έτσι, ε, ο Νίκος ο οποίος είναι μέσα... Αυτός, όπως είπες εκδικητικά και πραδειγματικά για όσους πλέον είναι επώνυμοι από το χώρο των αγώνων και επιλέγουν ακόμα να... Ε... Και κρατήσει και μια αξιοπρεπή στάση και κυρίως, αν να το πω και κάπως πιο... Είναι και σε εισαγωγικά θα μπορείς να χαρακτηριστεί και προδότη της τάξης του. Πώς το πω τώρα. Είναι δηλαδή η στάση του περισσότερο προκαλεί την οργή και η στάση είναι που προκαλεί την οργή από το καθεστώ, γιατί έτσι πάει. Όποιο κρατάει με συνέπεια και με τέτοια αξιοπρέπεια τη στάση αυτή που είχε και ο Νίκο στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι θα κάνει. Όχι, κάτσε, γιατί αυτόν θα το μιμηθούν και άλλοι τώρα. Ε, βέβαια, μα γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό και θέλουν να, το, να τον εκδικηθούν και θέλουν να τον ταπεινώσουν και Γιατί αυτό είναι, είναι ο στόχο του. Αυτό είναι ο στόχο του. Λοιπόν, πάμε για ακόμα λίγο μουσική. Ε, τι να ακούσουμε τώρα Έχουμε εδώ αγαπημένο πάνκ ελληνικό που ακούγαμε Εκείνες τις μέρες Που δεν είναι απλά ακούγαμε εκείνες τις μέρες Παίζανε στα, στα μεγάφωνα ε, Στο Πολυτεχνείο Στην ΑΣΟΕ Άντε πάμε να ακούσουμε Τρομερά πράγματα Έτσι και κατσαπάνκ Σήμερα και κατσαπάνκ <laughs> Και κατσαπάνκ ρε Πάμε για ομίχλη και ούστ. Step down. Επιστρέψαμε με το απαραίτητο κενό ε, Λοιπόν, για να κάνουμε καμία ενημέρωση από τα πράγματα να στο πούσουμε, κέντρο της βήκαμε, πόλης Να και το ελικόπτερο έτσι Ναι για το ελικόπτερο το γυρνάει Σε Θεσσαλονίκη είχε και πλέον πάνω από την πορεία Α, εξυγχρονίζεται η κατάσταση Έτσι τι Τα αισθήματα ασφαλείας είναι εκεί και ήταν και πρωτόχρονο για τη Θεσσαλονίκη γιατί πλέον ε, είχαν και κλειστούς στάθμους του μετρό. Ναι. Έτσι. Ε, λοιπόν, να πούμε ότι εδώ και περίπου μισή ώρα υπάρχουν συγκρούσεις ε, στα στενά των εξαρχείων, ε, δεν έχει σταματήσει. Ενώ στο, στη λήξη της πορείας στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν μαζικές προσαγωγές κόσμου έτσι, όπω είπαμε πριν, το ίδιο που συμβαίνει και ισχύει στα εξάρχη ότι okay, η πορεία φεύγεται, σπάται. Δεν μένει κόσμο να συζητήσει, να πιει μπύρα, να τα δεν υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Και ότι γίνεται κάπως και στη Θεσσαλονίκη λόγω ότι είχε κάνει έτσι κι αλλιώ ο Πρίτανη από χθε στι σχολέ, να είναι κλειδωμένε, να μην μπορεί να μπει κάποιο φοιτητή, να, γίνει... να γίνει κάτι. Ε, να πούμε ότι. Ε, τι άλλο έχουμε. Ε, αυτά. Ε, και τελευταία είδηση είναι ότι κάποια μέλη της ε, νεολαία τη Νέα Αριστεράς Είναι έξω από την Γαδά και ζητούν να αφαιθούν ελεύθερα τα δύο μέλη της Αυτόνων μόνο, Αυτόνον. τίποτα άλλο υπόλοιπη Υπόλοιπη νέας, εγκληματίες μπορεί να είναι Δεν, Δεν ξέρουμε μας. οι άλλοι τι μπορεί να ειχαν στα σακίδια του ναι, ναι, ναι. Βέβαια αν είχαν κάτι οι άλλες σακίδια τους τύπου και νυχοκόπτη να είχαν, Θα το είχαν μάθει ε, ε, στα αυτό. κανάλια, ό,τι τι είχαν αυτοί ε... Επικίνδυνο τσιμπιδάκι, δολοφονικό <laughs> <laughs> Ναι, τα έχουμε δει αυτά Ο Δολοφονική λίμα Λίμα Προετοιμαζόντουσαν ήδη να κάνουν απόδραση Ναι, ναι Λοιπόν, κάπως έτσι πάει η κατάσταση ε, Η ένταση έχει αρχίσει όπως βλέπω τώρα Και όπως γράφουνε Μειώνεται στα εξάρχεια Σιγά σιγά Μιλάμε τώρα για τα εξάρχεια που είναι απείρως αστυνομ αστυνομοκρατούμενα. Μιλάμε για μια γειτονιά που ήδη πριν το Δεκέμβρη ήδη ήταν μια ελεγχόμενη γειτονιά. Έτσι μπορεί η μπάτσοι να μην έτσι συχνά από όλου του δρόμους, αλλά ήταν μια πολύ ελεγχόμενη από ρουφιάνους, από ασφαλίτες... Από μαφίες. Από μαφίες οι οποίες σπροχνόντουσαν προ τα κή, από μαφίες ουσιών, από, από διάφορα πράγματα... Τώρα είναι ξεκάθαρο. Τώρα αυτή η πόλη, αυτά τα κομμάτια της πόλης που είναι κοντά στα, ε, στα μετρό και μπορούν να βρουν ελεύθερα σπίτια οι τουρίστες, δεν απευθύνεται στον κόσμο που ζει, που θέλει να μείνει σε αυτές τις περιοχές, να ζήσει με αυτόν τον κόσμο, αλλιώνεται η ίδια η... Η πόλη, η γειτονιά, μιλάμε για τρομερές αλλοιώσεις, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, αλλάζει τελώς η προσωπικότητα, ρε παιδί μου, της γειτονιάς. Πλέον απευθύνεται σε άλλο κόσμο και στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι βαριά βιομηχανία, έτσι όπως το λένε δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο τεράστια αποτυχία είναι αυτό, ότι είναι ο τουρισμός. Άρα τι χρειαζόμαστε... Πολλούς σερβιτόρους, πολλούς δελιβεράδες. Πολλούς διασκεταστές. Ναι. Και σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να είναι εκεί, να ζυμώνονται, να αντιδρούν σε αυτά που τους συμβαίνει στη γειτονιά τους. Όχι, αυτούς δεν τους θέλουμε. Θέλουμε ελευθερά σκεπτόμενους ανθρώπους. Και το λέω και πολύ ρωματικά, βλέπεις. Πολύ το λες. Ναι. Θέλουμε, έχουμε έτσι, αλλιώ τα έχει πει ο από τέσσερα χρόνια, ε, ηλεκτρολογία από το περιστέρι, ε, σερβιτόρια από τα αλλιώσια, τα έχουμε πει αυτά ρε παιδί μου. αυτά είναι, οι κατηγορίες είναι ξεκάθαρες. Ε, να πούμε εδώ ότι οι προσαγωγές από το πρωί έχουν φτάσει στις 90, ε, Αυτό τι σημαίνει, θα σας φτάσω τόσο μια εικόνα, ότι από το πρωί, από τις 10 και μισή το πρωί, από τις 10... Ε, η Αθήνα σε όλα τα κεντρικά τη σημεία είχε πεντάδε, εξάδε σε κάθε γωνία με μπάτσου, οι οποίοι μπορούσαν οποιονδήποτε να σταματήσουν, να τον ελέγξουν. Εργαζόμενου, ναι, όπω ναι, ναι, πήγαιναν στη δουλειά του, ό, τι είναι αυτό, τι βρέθηκε εδώ, ό, τι έχουμε εδώ. Όπω είπε, φωνική λίμα. Ναι. Εσύ μπορεί να πήγαινε στην πορεία. Μα όχι, δουλεύω, δεν σε πιστεύουμε. Κρατητήριο. Τι είσαι εσύ, τι είναι αυτό, πώ είναι έτσι, τα μαλλιά σου. Ε, μπορεί να φαίνεται αστείο για το 2024 να περνά από face control Αλλά ναι, περνάς face control στο κέντρο της Αθήνας Το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλονίκη Το οποίο ήταν φέτος όπως μας είπε και το τηλεφώνημα που είχαμε live Ήταν ακόμα πιο ασφυκτικό ε, Με πάρα πολλές εξακριβώσεις, στοιχειών, πάρα πολλά σταματήματα Όποιος και να πέρναγε φαινόταν φόραγε κάποιο, κάποιο από τα ρούχα του Ήταν μαύρο Έλα εδώ, πού πας εσύ, τι μαύρα είναι αυτά Έτσι, όλα αυτά γίνονται για την ασφαλεία σα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μόνο για την ασφαλεία σα. Τα έχουμε πει αυτά. Γιατί, Γιατί... η ασφαλεία σα είναι και αυτή καθορισμένη τι εστί ασφάλεια. Έτσι. Δηλαδή, το να σου παίρνει στο σπίτι είναι ασφάλεια. Γιατί? Στην τράπεζα δεν χρωστά. Δεν σώσαμε τι τράπεζε, είπαμε. Ασφάλεια. Πάρτε την ασφάλεια τώρα. Έχετε καταστροφή, είπαμε, από πλημμύρα, από φωτιά. Κάλιο σε εσύ, είχε κάνει ασφάλεια, σε ιδιωτική εταιρεία. Από εκεί ευθύνη. Στο καλό, ε. πια ασφάλεια, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα εσύ δευτέτε, αν δεν έχει μαζέψει <χι> τα, <χι> τα ξερά χόρτα από τον κύφτο, σου έχει πρόστιμο. Βέβαια. Και σε βάζουν σε διαδικασία να γίνει και φτιάνο προφανώ. Αυτό οφ, είναι πιο... τι έγινε. Ε. αστυνομία σκέψη, δεν είναι, είναι πιο ουσιαστικό αυτό. Ε. Ε, να σου πω, εμεί τώρα δεν μπορούμε τώρα ελέγχουμε τόσο μεγάλο κράτο σήμερα. Έχουμε εσεί μεταξύ σα. Βανδαλιστείτε, διαλυθείτε μεταξύ σα. Τι έκανα απέναντι, δεν έχει καθαρίσει, άρα μπορεί να πάρει φωτιά. Το δικό σου. Άρα τι θα κάνει, πρέπει να τον καταγγείλει. Και αυτά είναι και τα άμεσα μέσα, γιατί υπάρχουν και τα άλλα. Το θέμα τη υγεία, το χάρη. Αν δεν έχει λεφτά πλέον σήμερα, έτσι όπως πάει το πράγμα, άμα πάθεις κάτι, ποια ασφάλεια. Ασφάλεια, είπατε πώ. Το ξαναλέμε μία. Αλλά άμα έχει μια επικίνδυνη λίμα όμω στην τσάντα σου, οχ, έλα μέσα. Έλα μέσα. Είσαι απαταιώνα γιατρό που τα αρπάζεις από φτωχαδάκια. Κύριος, δικό... μάγκα, βγάλει το και στα πρωινά εκεί να έχεις να εμπνούν, τα σκάσει και καμιά τραγουδιάρα, κανένα τραγουδάρι τα κτλ. Μια χαρά είναι. Έχει επικίνδυνη λίμα. Όπα, θέμα. Και ο κόσμος μπορεί να κλείσει ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Έχει κάποια ναι. αναμονή τρομερή για απλέ εξετάσει. Και σου λέει, εντάξει, τι να κάνουμε. θα περιμένει κι εσύ όπω περιμένει ο υπόλοιπο κόσμο. να κάνει, δεν έχει λεφτά, θα περιμένει. Ναι, ρε, εννοείται. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Είναι πώ ορίζει και την ασφάλεια. Καταλαβαίνει. Η ασφάλεια για αυτού ορίζεται έτσι. Αλλά έχει συγκεκριμένη στόχευση. Παραδείγματο χάρη, ένα από αυτά που θα πω α, και το Δεκέμβριο είναι ότι μπορεί να πα σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα και όχι λίγα, σε πολλά. Σε πολλά όμω, έτσι. Κι όχι από τα κλασικά, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ηράκλειο, Πάτρα. Π.χ. και πόλει, ξέρω εγώ, να πα διάφορα μέρη να ρωτήσει κόσμο που εκείνη την εποχή ξεργόταν μαχηθήτη ή νεολαίο, α πούμε, όπω θέλει αυτό χαρακτηριστή, και ο οποίο θα πει, φίλε, και εμεί κάναμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. <laughs> και αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Και λέω αυτό, Ρακερατάδε, θα σα τσούζει πάντα πώ έγινε αυτό το πράγμα τόσα χρόνια μετά από τα προηγούμενα που κάνε γίνει. Μα δεν του έφτανε μία μια γιορτή, δεν του έφτανε 17 Νοέμβρη. Τώρα υπάρχει και 6 ε, Δεκέμβρη. Έτσι. Παντού όμω. Μα να γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ε, να γίνεται χτυπήμα σε, σε τράπεζε και αστυνομικά τμήματα ή σε ε, κρατικού Σε χωριά γουσική, και κατασταλτικού. Ακριβώ. εμένα αυτό που με. Φοβερό. Που ήταν πολύ δυνατό Φοβερό. ήταν ότι έγιναν σε, σε πάρα πολλά μέρη, ε, όχι σε δεκάδε, ε, Πρώτη φορά, πρώτη φορά που είχε γίνει κάτι τέτοιο κοινωνικό, μία διαμαρτυρία κοινωνική σε πάρα πολλά χωριά και κομοπόλη. Ναι, ναι, ναι. Άστις μεγάλες πόλεις. Αυτό λέω. Και αυτό θέλω να πω ότι σε συνέχεια και αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό έδωσε το μήνυμα ότι εμείς δεν είμαστε απέξω από ό,τι διακυβεύεται. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ κινητοποίηση, να κάνουμε τα δικά μας. Και τα είδαμε μετά. Όταν ήρθαν τα μνημόνια, όταν ήρθε η πτώχ ο κόσμος βγήκε παντού. Δεν είχε βγει μόνο σε πέντε πόλεις, δύο πόλεις, ξέρω εγώ. Παντού είχε βγει και έκανε κινήσεις. Και το, αυτό ήταν ένα από τα μηνύματα που πήρε. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, η οργάνωσή τους δεν υπήρχε για να το κάνουν Αυτά Άσο που δεν θέλανε τα κόμματα. Ε, ο κόσμος το κάνε. Πήρε το μήνυμα, μπορούμε και μόνοι μας, πάμε. Εδώ, πόσοι είμαστε, τόσοι, φύγαμε. Γίνεται, βλέπουμε τις δυναμικές και πάμε. Ελίωσε, ακόμα και με το φόβο, ακόμα και με την αμφιβολία Πάντα παίζουν αυτά, ακόμα και με το φουλ διάθεση Και έγινε όμως ε, Το μήνυμα είχε πέσει όμως Κάποιοι το κάνανε τότε Το είδαν, σου λέει πάμε και εμείς Άλλωστε μεταξύ μας, εμάς το γνωριζόμαστε Ξέρουμε τι γίνεται Και ειδικά, <laughs> σε, και ειδικά σε μικρές ε, Καλά, περιοχές Που π.χ. μπορεί να στέλνουν ε, Τους μπάτσους ε, να τους ε, κοιτάζουν από μακριά και να είναι συγγενεί, αδέλφια, ξάδελφια. Όχι, oh, κοιτά, ο άλλο είναι τώρα. Μα κέντρα, ακόμα και να το δούμε, η κατάσταση είχε ξεφύγει τελείω και από το κέντρο. Αυτό το κέντρο που λέμε των πόλεων. Εμεί, α πούμε, εντάξει, όσοι ήμασταν εδώ, βίωσαμε μετά τη Αθήνα. Αλλά στα τη Αθήνα, μόνο να συζητήσουμε. Άλλοι που ήταν Θεσσαλονίκητα τη Θεσσαλονίκη, τα της άλλοι στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ, άλλοι στη, Αλλά έχει σημασία να ξέρουμε ότι επεκτάθηκε στα προάστια. Επεκτάθηκε παντού. Ε, πόσα αποκαταστήματα τραπεζών χτυπιόντουσαν. Παντού, παντού, ναι, όχι τώρα για... Εδώ μιλάμε έτσι, για... Έχει, για βίβο. Ασούμε, έχει, έχει σημασία που χτυπιόντουσταν, περιφερειακά τέτοια και μετά μην ξεχνάμε ας πούμε και τις... και τις κερατές και όλα αυτά, έτσι, δηλαδή έχει σημασία το μήνυμα πως δόθηκε και όσοι το ακολουθήσανε. Τι μπορέσαν και καταφέρανε, και όσοι ακολουθούσαν τον δρόμο, α, να έχουν κάποιοι ειδικοί να αναλάβουν κάποιοι που ξέρουν καλύτερα γιατί εμεί δεν είμαστε ικανοί, και ε, πώ θα λυθούν τα προβλήματα τη χώρα, αφού εμεί δεν μπορούμε να τα λύσουμε, να τα, να τα αναθέσουμε σε κάποιου άλλου. Επαγγελματία. Ναι, επαγγελματία που ξέρει. Mm. Γιατί εκπαιδεύεται πάντα αυτό να το κάνει. Λοιπόν, τα αναθέσανε και πήγαμε όλοι στο κουβά. Αλλά το μήνυμα, το σημερινό, παραμένει. Και επίσης το άλλο το μήνυμα το σημαντικό είναι ότι απέναντι στη καταστολή και στο φόνο και στην επίθεση και στους σιδερόφρακτους. Όχι κύριε και κυρίες. Όχι. Όχι. Έξω. Πάμε. Εδώ είμαστε. τελείωσε Γιατί αυτή θέλει σπιτάκι να καθίσεις ή να πας στο μαγαζάκι. Πολύ να πας εκεί λες. βέβαια. Να είσαι Μαγαζί. προβλεπέ. βεβαίω, Αυτό είναι που σου ορίζω εγώ. Λοιπόν, αυτό θα κάνεις. Τελείωσε. Και να μην βλέπεις εικόνα από τι έχει γίνει αλλού. Είναι άλλος κόσμος και το θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια που κατεβαίναμε εδώ στην πορεία και πετυχαίναμε κόσμο να κλείνει βιαστικά, πριν πάμε στην προσυγκέντρωση, να κλείνει βιαστικά την, το μαγαζί και να λέμε «Ποιάτε δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ, γιατί όχι, λένε Παι, παιδιά, σε λίγο θα, θα περάσουν από εδώ, εν αρχική, θα τα σπάσουν όλα». Ποιο θα σπάσει το καφέ σου το... Ποιο θα <σχει> ασχοληθεί ποιος με σχεσ... το καφέ σου πρώτον ποιος... και δεύτερον και πόσοι η αυτού θα περάσουν, θα είναι αρκή κτλ. Είμαι, Πώ επηρεάζει που κατεβαίνει ο κόσμο πάει την πορεία και φοβάσαι αυτό το γεγονό. Εγώ νομίζω ότι είναι... ε, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου το οποίο όντω ακούει τι ειδήσει. Καλά, και τώρα ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό τώρα Όχι είναι μεγάλο mm. κομμάτι yeah. του κόσμου και okay, Σε αυτόν τον κόσμο να σου πω κάτι Επειδή ε, μπήκαμε στη διαδικασία Να, να συζητήσουμε μαζί yeah. τους Μπήκαμε στη διαδικασία να τους πούμε ότι Ρε εσείς, δεν θέλει πάρα πολύ Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο Πάρετε το σε, πλάκ, σε πλάτος και σε μήκος ότι δεν είναι ακριβώ τα πράγματα όπω σα το λένε στι ειδήσει. Δηλαδή, αυτοί οι εγκληματικοί τα και προσλαμβάνουν συνέχεια μπάτσου. Η μπάτση είναι για εσά. Καλά. Γιατί όσο θα πεινάστε τα επόμενα χρόνια, δεν θα κάνετε ρούπι να βγείτε έξω να πείτε ότι πεινάμε, ότι τα ενίκια έχουν φτάσει στα 700 ευρώ. Ότι στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει και δίνει μισό ευρώ. Για σένα του παίρνουν του μπάτσου. Δεν του για την εγκληματικότητα. Τώρα το ρευματάκι που αυξήθηκε. Τα και Όχι απλώ τα πονέσει, τα πονέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν χαιρόμαστε με αυτό γιατί εμείς το πληρώνουμε, τι είμαστε. Αυτό το λέμε. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουν 100.000 χιλιάδε και αφορμές για να βγεις έξω και να ξεκουνηθεί. Οπότε έχουν προσλάβει για να σε περιμένει στη γωνία. Σε περιμένει στη γωνία. Εδώ, αν με τώρα έξω, εδώ πιο κάτω, θα του Στη γωνία είναι. Και να κάνω εγώ το δικαιούχο Γιατί να κατέβεις τώρα στον δρόμο, τι θα κερδίσει, αφού οι απεργίε είναι πουλημένε από ναι. του ε, επαγγελματίε ε, εργάτε. Ναι, γιατί άμα α... κατέβω, δεν θα κατέβω για τέτοια απεργία, θα σου το πω έτσι απλά. Άμα κατέβω, θα κατέβω για τέτοια απεργία. Θα κατέβω για να πετύχουμε πράγματα. Γιατί κατεβαίνει για να κερδίσει, δεν κατεβαίνει για το εθιμοτυπικό. Άμα θέλουν κάποια εθιμοτυπικά, α τα κάνουν. Ναι. κάνουν. Χάρισμά του εθιμοτυπικά. Κάντε. Όχι, δεν είναι θιμοτυπικό. Άμα κατεβαίνεις θα κατέβει να κερδίσει. Τελείω. τέρματα χαρίσματα και αυτά. Να το του φεκέ στον αέρα και μπουρδέ. Κατεβαίνει για κερδίσει. Άρα θα κατεβαίνει και με λογική και με όρου να πετύχει. Αρκετά τώρα αυτά. Γιατί. Τέλος Τα παπατζηλίκια τα είδαμε. Πόσε φορέ. Τα βλέπουμε και τώρα. Του φεκιά Μια φορά το τρίμηνο. Εδώ γίνεται χαμός ας πούμε. Κοινωνικά. Και το οποίο το βιώνει και ατομικά. Όπω αυτά που μόλι ανέφερε πριν. Και τίποτα. περιμένει τώρα μια απεργία στο τρίμηνο που θα κηρύξει πια για σε του... <laughs> <laughs> να μην αρχίσουμε τώρα αυτό το κομμάτι και το πιάσουμε. Εκτός από κάτι πρωτοβάθμια <laughs> σωματεία και την προσπάθεια που έχουν κάνει η ναι. διανομής ναι. ε, φαγητού, οι τελιβεράδες να το πούμε, ε, όπου και αυτοί τίνουν οι μισοί ή υπήρξαν κάποια τρομερά άρθρα από άτομα του να κράζουν ότι γιατί έχετε κάνει σωματίο δικό σα, ελάτε σε μας <laughs> <laughs> Ναι, ελάτε γιατί θέλουν να το ελέγξουν, βέβαια. Θέλουν να το ενσωματώσουν, να το ελέγξουν, να το αφομοιώσουν, αλλά λένε: Εμεί κάνουμε τα πάντα. Αυτό ήταν το, το όνειρό του, άλλωστε. Και ο ρόλο του από ένα σημαίνει και μετά, μετά τη διάλυση και τα χρήματα που πέφταν από εκεί, ε, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κυρίω όργανο αυτή τη χώρα ήταν. Όχι εδώ. Εδώ, όταν ήρθε η ώρα να επιλέξουν, λέει: Το επαναστατικό κέντρο είναι στη Μόσχα, όροι παραδίνουμε τα όπλα, βάρκιζα. Τέλο. Και όσου δεν του αρέσει, α μην του αρέσει. Θα κάνουμε αυτό, δεν κάνανε. Ό, όχι. Και ο Άρης και που είπε όχι. Του λένε γεια, έφυγε. Όχι, γεια. Σε αφήνουμε ναι. μόνο σου. Όχι, έφυγε. Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Τέλο. Το απο, αποκαταστήσανε την ε, μνήμη. Ναι. Ναι. Οπότε τώρα. την πολιτική. Ναι, τώρα που ο ρόλο του είναι να αναλάβουμε εμεί τη διαμεσολάβηση και να διαπραγματευόμαστε εμεί για εσά. Αυτά. Να διαπραγματευόμαστε εμεί για εσά. Και αυτό. Θα μας δώσει και τη δυνατότητα να υπάρχουμε και μετά και να καναλιζάρουμε τα πράγματα, να τα αλλάχουμε. Οκ, λοιπόν, οπότε σε αυτό το πλαίσιο τι υπάρχει και κινείται αυτό. Μπείτε μέσα και φέρτε το. Μπείτε μέσα και φέρτε το. Και άμα δεν έρθουν μαζί μας ξεκινήστε τη Σικοφαντία. Κατευθείαν η συκοφαντία θα ξεκινήσει. Ε, μόλι, με, τα τους, ε... με τα φρικιά τώρα γιατί τους... τα φρικιά δεν σου είπα. Τα φρικιά. Ποιοι αυτοί που το κάναν το ρεμπέτικο σημαία πριν το βρίζανε. Το ρόκ σημαία πριν το βρίζανε. Το metal σημαία το βρίζανε. Όλα αυτά αυτοί παλιά τα βρίζανε. Αυτή είναι. <laughs> Εντάξει και πολύ σημασία τους δώσαν ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα μου πεις μετά για πού νομίζεις ότι... σε τι νομίζεις ότι αναφέρεται. Και αν... γιατί... Το κομμάτι. Το κομμάτι, ναι. ναι. Γιατί γενικότερα, εντάξει, για τις τέχνες και τα γράμματα οι Έλληνε είμαστε πολύ υπερήφανοι, έτσι. Για να μην πω τα σκοταδιστικά ποσοστά που είμαστε πρώτοι σαν εθνοκεντρικός λαός ότι εμείς στην αρχαία Ελλάδα τα έχουμε ξαναπεί όταν δεν πει, να πεις κάτι για το παρόν σου ψάχνεις ε, τάφους και σε μνήματα ναι. τα έχουμε ξαναπεί αυτά ε, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για να... και θα μου πεις μετά Δεν υπήρχαν ευέλικτε. Ροσκαρίστη με μεγάλε κάρτε που αγαπάν. Όλοι καμώθηκαν με μπάρβαρο και ήλιο. Όλοι καμώθηκαν τιμή και γενναή. Κάνετε μη μένεις κορμούς, όλες περιφάνειες καλοκαίρες, μανάδες, ακούραστε σεργατριές της πολιτικής μας επικίας. Και τα Στούκας, το Δεγαμιέστε. Ακούσαμε και πριν από ώρα: Μηδέν το Θάνατο σου ε, Για την πραγμα νεολαϊκή πραγματικότητα, μάλλον έχουν να πούνε και τα δύο κομμάτια πολλά πράγματα. Το ένα είναι για όλο αυτό το, το υπερβατικό λατρεύω των δικών μα ε, υψίστων στι τέχνε και στα γράμματα. Και το Δεγαμιέστε ήταν πολύ απλά λαϊκά, ότι δεν θέλουμε τέτοια ζωή, αδέλφια. Ε, δεν μπορούμε, θέλουμε κάτι άλλο ε, Λοιπόν, πώς φάνηκανε βαρατρόλ Μια χαρά Πώς να με φάνουνε Εσύ. Άλλωστε είναι άσματα τα οποία έχουν γράψει τη δικιά της ιστορία Και έχουν αφήσει τη δικιά της ιστορία Και ακόμα ακούγονται, νομίζω με την ίδια επικαιρότητα που ακούγονται και τότε που γράφτηκαν και παίχτηκαν Και καλό είναι που ακόμα παίζονται και όπως και τα επόμενα που βγαίνουν και τα καινούργια Άλλαστε για μένα και είναι και μια κουβέντα που είχαμε τώρα εκτό αέρα το θέμα δεν είναι να κάνεις ας πούμε μνημόσυνα το θέμα είναι να πας για τα επόμενα και φόσον οι συνθήκες είναι τέτοιε, και τα πράγματα διέπλωσαν να έλεξαν και να και χειρότερα υπάρχουν ακόμα περισσότερε εφορμές για να πας για τα επόμενα οπότε πάμε στα επόμενα Τελείωσε πάμε στα επόμενα ε, δύσκολο, ε, ωραία δύσκολο, πάντα δύσκολο ήταν okay. και Χαίρομαι πάντα πολύ. μπορεί να ήταν να. και πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαντάζεστε τώρα μιλένιαλς και επόμενες γενιάς των TikTokers και να. κουλουπού να. όλοι μπορούν να το κάνουν όλοι, και εκεί που δεν περιμένουν και τότε τι είχε, τα ήμω και τα ναι και έτσι και καλά να. και ξαφνικά να. από αυτό από αυτό μέσα boom. Είχε εντάξει, δώσε τρόπο στην οργή γράφαν τότε yeah. τους okay. okay. Και εμείς τώρα θα τους λέμε Η φτώχεια δεν θέλει η καλοπέραση Η φτώχεια <laughs> θέλει επανάσταση αδελφιά <laughs> Δεν είναι Η φτώχεια <laughs> που ζούμε και Και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι νές γενιές Το μέλλον που προδιαγράφεται για αυτούς Για αυτές και για αυτά Εντάξει ε, και για ε, μας τίποια, Δηλαδή Εννοεί ναι. τώρα, ναι, κατάλαβα. Είναι, όχι, εμεί πε ότι για κάποιου από εμά έστω ζήσανε μια δεκαετία η οποία καταφέρανε, όχι όλοι, αλλά οι γονεί του είχαν τέσσερα αμάξια, ένα εξοχικό, ζήσανε Άξ, κάτι Δεν διλείς. είναι και το πρότυπο αυτό, αδυναλαδή. Ναι. Όχι, είχαν αρχοντιέ. Ναι. Υπάρχουν τώρα εδώ ολόκληρη γενιά που εκολάπτεται, η οποία δεν είχαν ούτε μία αρχοντιά. Ναι. Ε, και το μέλλον διαγράφεται δυσίωνο, μαύρο. Και δεν είναι τυχαίο ούτε οι μουσικέ που ακούν αυτά τα παιδιά και δεν είμαστε εδώ για να κράξουμε την τράπ, δεν μας απασχολεί καθόλου. Ε, ο κόσμο σας ακούει ό,τι θέλει και όσο λέει ο κόσμο ότι μην ακούτε τράπ και τέτοια προφανώς τα παιδιά θα το ακούσουν αυτό. Mm -hmm. καλά κάνουμε, ναι. Θα ακούσει τη μουσική που θέλει μέχρι να το ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Δεν πρέπει ναι. τα παιδιά γεννύονται όλοι διανοούμενοι. Πρέπει να δουν να ξεπεράσουν κάποια στάδια. Τι να κάνουμε. Τελευταία ενημέρωση από το κέντρο, θα το πούμε και αυτό, ναι. ότι όπως είπαμε πριν περίπου σε 90 πλάσια προσαγωγές στην Αθήνα, 80 φτάσαν στη Θεσσαλονίκη προσαγωγές. Έτσι, να, να γεμίζουν τα κρατητήρια. Ε, έτσι και αυτά όπως λέμε πάντα είναι παραδειγματικά και τιμωρητικά και εκδικητικά για τον κόσμο που είναι στο δρόμο. περνά μια ταλαιπωρία τέτοια, ε, να βλέπουν εκεί κοντινή σου... Ότι, όπα, τι γίνεται εδώ, δεν ναι, βγαίνεις καλά, έτσι στο δρόμο. Στο. Ναι, ναι. Όποτε βγαίνεις στο δρόμο σε μια απορία, έχεις ε, το κίνδυνο να σου έρθει κόντρα όλη η μέρα. Και άμα κάνει παρέα η σχέση, ξέρω εγώ, με τέτοια άτομα, είναι αλήτης, αλήτης, επικίνδυνο α... επικίνδυνος, επικίνδυνος. Θα σε μπλέξει. Ναι, ναι. Μακριά. Πού α. πας. Τι είναι αυτή. Δεν είναι... Δεν είναι και ε, την Ελλάδα αυτή δες τώρα. Θε το μέτρο τώρα, κοιτά σε τάξη. Ναι, μα έχει βγει τώρα η τέταρτη σεζόν. Τι έχει βγει. Όχι. Τώρα σε τι level έχει φτάσει. Σε λίγο θα φτάσει, τέλο πάντων, να το πω. Άσχετο. Σε τι level έχει φτάσει. Γκόνια τη έγκοντα, τρισέγκοντα, όλα εκεί είναι. Πάρα. Μάλιστα. Μαέστρο. Λοιπόν. Αμπάτη, μαέστρο. Περίπου σε 70 είναι στην Αθήνα, 80 παραπάνω στη Θεσσαλονίκη και έχει ακόμα μία πρωτιά. Ε, απλά στην Αθήνα έχουμε έξι συλλήψεις τουλάχιστον νέο τώρα. Τώρα με το μετρό Θεσσαλονίκη απαντάει στα ίσα. Εντάξει, οι αριθμοί είναι κάπως σχετικοί γιατί διαβάζω και από άλλα blogs και διάφορου άλλου ανθρώπου ε, ότι εντάξει είναι μεταξύ 70 με 90, δεν ξέρουν στην Αθήνα. Μπάς περιτώσει, κάπως έχει ηρεμήσει κάπως η κατάσταση στα εξάρχια. Βέβαια υπήρξαν φωτιές, υπήρχαν, υπήρξαν επιθέσεις σε μπάτσους, υπήρξαν άπειρα δακρυγόνα. Τα δακρυγόνα που όλοι αγαπάτε Τα δακρυγόνα που Ήτανε μέχρι και απαγορευμένα Από διάφορες συνθήκες πολέμων Αλλά εδώ Τι να κάνουμε Αυτοί πρέπει να συμμορφωθούν Ε, ναι, αυτά Ναι, από πάνω μας Ελικόπτερα, drones, στην Αθήνα Έτσι, όλα αυτά Φανταστείτε, είναι όλα αυτά τα λεφτά Που θα πηγαίνουν στην παιδεία και στην υγεία Έτσι Όλα αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς που είναι για εσάς. Μην το ξεχνάτε. Μόνο. Μόνο για εσάς είναι, φυσικά. Και οι χρήστες είναι εμείς. Οπότε σου λέει και για σένα και θα τα χρησιμοποιήσεις εσύ και θα πας και στον τάφο εσύ. Οπότε, ok. Εμείς θα μυρίσουμε ποτέ δακρυγόνο? Θα μυρίσει κάποιος από τους πολιτικάντιδες ή αυτούς που είναι μέσα δακρυγόνο? Δεν νομίζω. Λοιπόν... Σίγα σιγά ήταν στο τέλος, ε, δώσαμε έτσι ένα στίγμα το Δεκέμβρη, διαβάσαμε πράγματα, είπαμε δύο κουβέντες, πέξαμε λίγο μουσικούλα έτσι, έτσι όπως τη θυμάμαι εγώ τη μουσική ναι. του τότε, ε, βγάλαμε μια, ένα τηλέφωνο στον αέρα, μας είπαν δύο πράγματα, ακούσαμε κάποια σύνθηματα από Θεσσαλονίκη. Ε, δεν κατάφεραμε εδώ από την Αθήνα, τα ακούγαμε βέβαια live Αλλά δεν μπορούσα να βγάλουμε τα μικρόφωνα ναι, στο ναι. μπαλκόνι για να ακούσετε τον παλμό Είχε παλμό και πολύ περισσότερο κόσμο πάλι από ό,τι περιμένανε Έτσι, Γιατί ό,τι νομίζουν ότι θαύουν τα ξαναλέμε αυτά, σπόρος, αυτό κάποια στιγμή ναι, ναι. βρίσκει τις συνθήκες Οι συνθήκε είναι όριμε, <laughs> <laughs> δεν απευθύνουμε στο κουκουέ ε. <laughs> <laughs> Οι συνθήκε είναι όριμε. Το θέμα είναι να μην περιμένουμε πάντα τι αφορμέ. Το θέμα είναι να ο κόσμο να οργανώνεται, να βρίσκει τι συνελεύσει, να, να οργανώνεται στη γειτονιά του. Πώ κάναμε εκπομπή ενάντια στην ακρίβεια με, με κατοίκου από Πατίσχια και Κυψέλη. Υπάρχει κόσμο. Σε όλε τι γειτονιέ υπάρχει κόσμο που ασχολείται με τα ζητήματα. Δεν είναι έτσι όπω τα λέει η τηλεόραση. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Ίσα -ίσα είναι άνθρωποι με ένα χαμόγελο πλατή και είναι, θα είναι δίπλα σα για να ξεπεράσουμε. Ε, καταστάσεις μαζί. Συντροφικότητα ήταν νούμερο ένα. Ε, αυτά από τον Παρία. Παρατρόλ. Ε, κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο. Ε, τι λες ε, καλά. Ας μην πούμε για τα μελλοντικά. Τίποτα μελλοντικά. Με Είμαστε σε μια συνθήκη τώρα. Βλέπουμε τι γίνεται και διεθνώς. Χαμός. Αλλάζουν τα καταστάσει. Δεν ήταν όπως ήταν ούτε το Δεκέμβριο, ούτε πιο πριν. Δεν έχουμε μονοκρατορία, είπα. Έχει αλλάξει το πράγμα. Και βλέπουμε πάλι φουντώνει η κατάσταση δίπλα μα. Παντού. Φουντώνει, και αυτό δείχνει ότι ακόμα και μεταξύ του δεν τα βρίσκονται και τρώγονται. Το θέμα είναι να μην είμαστε εμεί στα θύματα. Λοιπόν, πρώτον αυτό, και δεύτερον να κοιτάξουμε τα δικά μα συμφέροντα, του αυτούς και προσωπικά και συλλογικά. Δηλαδή, και ατομικά και συλλογικά πρέπει να το δούμε αυτό. Οπότε, άμα αφήσουμε τα πράγματα απλώ να κυλήσουν από μόνα του τότε θα παρασυρθούμε κι εμείς από αυτό που συμβαίνει. Ε, είδα μες στην Ουκρανία ο κόσμος πως βρέθηκε ξαφνικά στη μέση μιας τεράστιας ασούμε, σύγκρουσης. Ε, και όχι μόνο, γενικά. Οπότε μάλλον να ανεβαίνουν ακροδεξιές και τα λοιπά, όταν όμως έχουν νητηθεί πρώτα τα, οι άλλες προτάσεις και ειδικά όταν οι προτάσει ήταν τύπου ε, του καταπέλτη, του... Τσίπρες και ποδέμος και τα λοιπά Λοιπόν ήταν τέτοιες οι προτάσεις Δηλαδή τελειωμένε πριν ξεκινήσουν Και πόσοι που είναι εξαγορασμένοι Και πόσοι είναι συγχωνευμένοι Και πόσοι είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, Δεν υπάρχει περίπτωση Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει κάτι Οπότε εδώ είμαστε Δε, Έτσι καλλιώς Είτε το θέλουμε είτε το όχι γίνονται πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε. Οπότε τα, κάποια από τα βασικά που έχουμε είναι εμείς να πάρουμε αυτό το μήνυμα έτσι σήμερα που είναι, να μπορέσουμε να οργανωθούμε, να έχουμε αντίληψει ότι συμβαίνει, να δούμε ποιον έχουμε τι αρχές, τι ίδιες αξίες και πάμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό έτσι. ας κρατήσουμε και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Σε όλα τα level. Ακόμα και στη... Στη διασκέτασες στην απόλευση τα πάντα. Παντού είναι. Παντού είναι. Και η εξέγερση που λέμε δεν είναι κάτι έτσι απόλυτο και θεόσταλτό. Η εξέγερση Όχι. είναι σαν έννοια να ξεπεράσει καταστάσει ατομικά στη δουλειά σου, στην οικογένειά yeah, yeah. σου να κάνεις μια υπέρβαση από το καθώς πρέπει από αυτό που είναι ήδη εμποτισμένη μια σχέση γιατί όλα αυτό και το σύστημα που ζούμε και ο καπιταλισμός και όλα αυτά που δαιμονοποιούμε είναι η σχέση των ανθρώπων mm. δεν είναι κάποιο δεν είναι κάτι Έτσι μεταφυσικό, είναι. Δεν, κάτι που δεν υπάρχει, υπάρχει είναι ο τρόπος που έχουμε, που έχουμε μεγαλώσει και αναπαράγουμε και έχουμε συνηθίσει, έχουμε συνηθίσει μάλλον ή έχουμε ή έχουμε μπουτιστεί για να ε, διαδρούμε στην καθημερινότητα μεταξύ των άλλων ας δούμε τον άλλον σύσο μας και ας προχωρήσουμε λοιπόν ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και του παρατρόλ και της βαγς ε, που ήταν μαζί μας ε, θα δώσουμε ραντεβού την άλλη Παρασκευή που έχουμε θεματική θα μιλήσουμε για επαγγέλματα υγείας νοσηλευτών και θα μιλήσουμε για φροντιστές ανθρώπων θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω ε, Λοιπόν, την εκπομπή όπως ξέρετε να ακούτε στο Mixcloud και στα υπόλοιπα στο archive.org και αυτά ε, πάμε, να δούμε, πάμε να βγούμε και εμείς μια βόλτα με το ελικόπτερο πλέον της αστυνομία. Να δούμε πού βρίσκεται το ώρα μας έχει ζαλήσει Να κρεμαστούμε από τον drone Λοιπόν, καλή συνέχεια Ακολουθεί η Και αυτά από εμά. Γεια χαρά Από εδώ από το Radio Reboot Καλή συνέχεια στο τι κάνετε Πάμε να κλείσουμε με Πάμε εδώ με κατσαπάν Ελληνικό Πάμε Μας φαράνε πατούρες ρε Έχουμε και κομμένα κεφάλια το